Ακλαντής, 105,2. Καλησπέρα σε όλου. Δευτέρα 26 Μαρτίου του 2012. Ακόμα μια αστρική πύλη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Η εκπομπή του χώρου τη εναλλακτική αναζήτηση είναι απόψε εδώ πάλι εδώ στην παρέα του Ατλαντή, FM 105,2. Το απόψινό μα θέμα θα είναι η μύθη γύρω από το 1821, το εισαγωγικό τραγούδι των Μικρο. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Προσδεθείτε, η αστρική πύλη είναι έτοιμη να ανοίξει. Καλησπέρα και πάλι. Μεινά Παπαγιοργίου. Και Ανδρέα Πάμελτσόπουλο. Είμαστε στα μικρόφωνα του Ατλαντή FM και σήμερα, όπω και κάθε Δευτέρα, η Αστρική Πύλη ξεκινάει. Μετά την εκπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα, Ανδρέα, η οποία, χωρίς αμφιβολία, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Νομίζουμε ότι ήταν ίσω η πιο επιτυχημένη εκπομπή μα. Φανταστείτε ότι για τι ανάγκε αυτή τη εκπομπή, τραβήξαμε λίγο τη διάρκεια τη εκπομπή. Ξεπεράσαμε τη μισή ώρα με 40 λεπτά από την κανονική διάρκεια. Αναφερόμαστε φυσικά στην εκπομπή που είχε σαν θέμα τη την αρχαία ελληνική θρησκεία. Είχαμε καλεσμένο εδώ στο, στον Ατλαντής τον συγγραφέα τον βλάστον τον Ρασιά και μάλιστα πέρα από το αρχείο της εκπομπής, το οποίο έχει ήδη ανέβει στην ιστοσελίδα μας το stargatefm.gr και το οποίο μπορεί να κατεβάσει οποιοδήποτε είχαμε και την συνέντευξη έχει. Ε, έχει ανέβει η συνέντευξη του κύριο Ρασιά στο YouTube. Ε, μπορείτε να αναζητήσετε χρησιμοποιώντα λέξει κλειδιά όπω Ρασιά. Συγγνώμη, την έχουμε και, και... στο προφίλ μα στο Facebook. Έτσι. Έχει απομονωθεί η συνέντευξη του κ. Ρασιά για όσου εσά θέλετε να απολαύσετε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα τα οποία μα είπε. Ε, επί τη ευκαιρία να ξεκινήσουμε αναφέροντα του τρόπου επικοινωνία των φίλων ακροατών με την εκπομπή καθ' τη διάρκεια τη. Είναι λοιπόν το. Ο λογαριασμός μας στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε πληκτρολογώντας ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώς Stargate FM. Όπως επίσης είναι το email της εκπομπής, stargatefm gmail. stargatefm.gmail.com ενώ μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα γραπτά μηνυ, μηνύματά σας από το κινητό σας τα α, α, α και ενώ το μήνυμά σας και στο 54 454 όπως είπαμε και προηγουμένως όλες οι εκπομπές, όλο το αρχείο των εκπομπών υπάρχει στην ιστοσελίδα μας το www.stargatefm.gr Όπως επίσης υπάρχει το podcast τη εκπομπή, είναι το πρώτο Ελληνόφωνο podcast εναλλακτικής αναζήτησης Όσοι είστε έτσι, χρήστες του iTunes Μπορείτε να μας βρείτε στα podcast Stargate FM είναι η λέξη κλειδί Και θα μας βρείτε ε, το οποίο πάει και πολύ καλά μπορούμε να πούμε, θα δώσουμε το link σε λίγο και στο facebook όπως το κάνουμε συχνά ε, νομίζω με αυτά και με αυτά να πούμε και λίγα πράγματα για τη συνέχεια της εκπομπής βεβαίως, βεβαίως πριν ε, το Προτού προχωρήσουμε στην ειδησογραφία αυτής της εβδομάδας Ωραία, λοιπόν το σημερινό θέμα μας α, θα είναι σχετικό με όλες αυτές τις α, στο κλίμα των ημερών κατά κάποιο τρόπο, μύθοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο, μάλλον μύθοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο παρόν για τα, για το, και στο κοντινό παρελθόν για την περίοδο του 1821, την περίοδο της επανάστασης του 1821 Όπως επίσης πέρα από μύθους θα φωτίσουμε περιστατικά τα οποία δεν είναι ευρέω γνωστά θα πάμε εκεί στις άγνωστες πτυχές της ιστορίας για τον πολυκόσμο γιατί όπως ξέρετε η ιστορία έχει γραφτεί από τους νικητές και δυστυχώ την έχουν παραποιήσει σε ένα πολύ μεγάλο βάθμο, θα βγάλουμε κάποια περιστατικά τα οποία ε, ίσως να βγαίνουν και πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο, και, δεν ξέρω. Και αυτό που το, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα πρέπει να πούμε είναι ότι α, οι μύθοι αυτοί και οι θρύλοι οι οποίοι αναφέρονται σε εκείνη την περίοδο, σε μια περίοδο η οποία μην ξεχνάμε ότι διαμόρφωσε το σύγχρονο νεοελληνικό κράτος, αλλά και την ιδιοσυγκρασία του ελληνικού ναι. λαού, ναι, ακριβώς, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το, θεω... το θεωρούμε ξεπερασμένο και κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς σήμερα μια αρχαιολογική σκαπάνη επαναφέροντα το μέσα από τον Ατλαντή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Συνοζία όλες αυτές, ας μου επιτρέψετε το χαρακτηρισμό, οι φλίκτενες οι οποίε έχουν κακοφορμήσει στο σώμα της Ελλάδας έχουν την έναρξή τους από την αρχή της ίδρυσης του νεολληνικού κράτους. Ε, πριν να σα πω ότι ακόμα και πριν την ανακήρυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτου, ε, οι Έλληνε πρόσταγαν στι ξένε δυνάμει. Είχαμε πάρει ήδη δάνεια πριν ακόμα καν γίνουμε επίσημο κράτο. Να αναφέρουμε τέλο, πριν μπούμε ε, στη των, ε, στην ραδιοστήλη των νέων, ότι κατά τη διάρκεια τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, δηλαδή περίπου στι 11.05 με 11.10, θα έχουμε και τον απόψηνο συνέντευξιαζόμενο. Καλεσμένο μα είναι ο πρώην οτέο δικαστικό, γιατί έχει πάρει, είναι συνταξιούχο άνθρωπο πλέον, ο κύριο Θεόδωρο Παναγόπουλο. Ε, έχει γίνει γνωστό ε, στην Ελλάδα από το βιβλίο Τα Ψηλά με Γιώτα Γράμματα τη Ιστορία. όπου σε αυτό το βιβλίο, από τι εκδόσει ενάλειου, αναλύει ε, σε ένα βαθμό κάνει αυτό που θα κάνουμε κι εμεί απόψε. Φωτίζει άγνωστε πτυχέ τη ελληνική επανάσταση, τη ελληνική ιστορία. Ε, πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε και. Ίσως αλλάζουν αυτό το πάνθαιρο των αγωνιστών, κάποιους του ανεβάζουμε, κάποιους του κατεβάζουμε, θα δούμε. Εντάξει, νομίζω... Πολλά θα υποθούν, πολλά θα υποθούν. Είναι... Και ίσως πολλές έτσι, ε, ε, ιστορικές θεωρήσεις οι οποίες θεωρούνταν και θέσφατα, ίσως ανατραπούν απόψε. Εσείς θα το κρίνετε βέβαια αυτό. Ωραία, νομίζω σε κάθε περίπτωση η αναμόχλευση της ιστορίας του κάθε λαού... Είναι ένα προϊόν υγείας, έτσι. Μπορεί να αναζοπυρώσει το ενδιαφέρον για, το, για τις καταβολές μας, μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι κοντρά, υπάρχουν πάρα πολλά ε, πλεονεκτήματα από το να ψάχνει κανείς την ιστορία του, χωρίς να γνωρίζεις ποιος είσαι, δεν μπορείς να απορρευτείς άλλωστε και στο μέλλον. Είναι μια ταμπέλα η οποία Υπάρχει, ή υπήρχε δεν γνωρίζω πλέον μετά τις ανακατατάξεις εκεί στο, στο σπίλο του αρχανθρώπου των πετραλώνων της Χαλκιδικής την είχε σηκώσει ο Άρης Πουλιανός ο Παλαιοανθρωπολόγος και μου έχει μείνει λοιπόν κάτι για άλλο για να έτσι πω κάπως λακωνικά αυτό που είπε Μινάς θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είχε πει κάποτε ο Διονύσιο Σολωμός ο εθνικός μας ποιητής ότι εθνικό είναι το αληθινό και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε απόψε δεν διεκδικούμε ότι έχουμε τα πρωτεία στο θέμα της αλήθειας για την Ελληνική Επανάσταση ωστόσο, όσο με θεωρούμε ότι ειδικά στα σχολεία γίνεται προπαγάνδα Α, γύρω από το ποιοι ήταν οι λόγοι που εξέγειραν τις μάζες των Ελλήνων για να αποκτήσουν εθ, εθ, εθνική ανεξαρτησία τι έγινε, ποια ήταν η φύση ίσως της Επανάστασης 21 Ποιοι μύθοι αναπτύχθηκαν γύρω από αυτήν την επανάσταση και ποιοι προ... προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το κλέο που αποδίδει βέβαια η νίκη αυτή του... των Ελλήνων έναντι του τουρκικού Ζυγού και προσπάθησαν στην ουσία να πατήσουν πάνω σε αυτές τις δάφνες της Επανάστασης και να μας δημιουργήσουν τους σύγχρονους μύθους. Δεν θέλω να τα πάω όλα τώρα όμως, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε έτσι αρκετά γρηγόρα στην ιδιαισογραφία αυτής Ωραία. της εβδομάδας, που είναι η επόμενη στήλη που ακολουθεί. Λοιπόν, πρώτο νέο για σήμερα, πρώτο νέο για αυτή την εβδομάδα, είναι μια είδηση η οποία, Αντρέα και αγαπητοί ακροατές, πριν από μερικές δεκαετίες θα θεωρούταν σίγουρα πρώτο θέμα στις ειδήσει και μάλιστα για πάρα πολλές ημέρες. Α, σίγουρα όμως με όλες αυτές τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις τόσο σε χώριο και σε διεθνές επίπεδο θα περάσει σίγουρα στα ψηλά των ειδήσεων. Αναφέρομαι στην κατάδυση που έκανε στην Τάφρο των Μαριανών κοντά στην Ιαπωνία. Η Τάφρο των Μαριανών που είναι το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη μας, υποθαλάσσιο φυσικά. φτάνει τα 11.200 μέτρα. Φανταστείτε ότι α, ουσιαστικά είναι ψηλότερο και από το Everest, έτσι, ναι. το οποίο είναι 8.848 και εκεί καταδίθηκε πριν από μερικές ώρες μια πολύ γνωστή προσωπικότητα Ο Τζέιμς Κάμερον ως κοινοθέτης γνωστός περισσότερο για την ταινία «Τιτανικός» Τη συγκεκριμένη κατάδεση την έκανε και τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ Η κατάδεση του, αν δεν απαντώ με διαβάσει είχα διαβάσει στην ξένη, στη διεθνή ιδιωσιογραφία Κράτησε περίπου δύο ώρες, δύο ώρε του πήρε να κατέβει εκεί κάτω ενώ παρέμεινε γύρω στι 2 με 3 ώρε στο βυθό τη θάλασσα, στο χαμηλότερο, επαναλαμβάνω, σημείο που μπορεί να βρεθεί κάποιο στον πλανήτη μα. Πριν από την κατάδυση, ο Καναδό κηνοθέτη δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για την εκπλήρωση ενό ονείρου. Μεγάλωσαν μια σταθερή ροή επιστημονική φαντασία σε μια εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν μια πραγματικότητα επιστημονική φαντασία. Οι άνθρωποι πήγαιναν στο φεγγάρι, ο κουστό εξερευνούσε του βυθού. Και με αυτά μεγάλωσα, αυτά είχαν αξία στη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρώτη φορά φτάνει, καταφέρει να φτάσει άνθρωπος τόσο βαθιά. Να πούμε ότι στην Τάφρο των Μαριάνων έχει αναπτυχθεί ένα εξαιρετικό οικοσύστημα και καθότι, από ό,τι καταλαβαίνετε εκεί οι πίεσεις, υδροστατική πίεση συγκεκριμένα, φτάνει σε δυσθεώρητα έχουν αναπληθεί πλάσματα μέσω της διαδικασίας της εξέλιξης τα οποία θα φάνταζαν φρικιαστικά σε οποίον θα μπορούσε να τα κοιτάξει. Δηλαδή, τα ψάρια που ζουν εκεί είναι τελείως σαν να έχουν έρθει από άλλο πλανήτη. Αν θέλετε ψάχτε το. Τέλος πατών συνεχίζουμε με την επόμενη είδηση σχετικά με το πλοίο φάντασμα της Φουκοσίμα. Επίζω να σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές για το χάλι που βάζουμε, το μουσικό χάλι στο οποίο πατάμε για να πούμε τις ειδήσεις. Να μην σας κουρασώ όμως, σας πάρω την έτσι φωνή του... Ήδη, σπορκ... Όχι σπορκάτσε, όπου μπερδεύτηκαμε. <ΣΣΣΣΣ> Τέλος πάντων. Για να περάσουμε στην είδηση που σας είπα πριν, για το πλοίο φάντασμα τη Φουκοσίμα, βρέθηκε ένα αλληλευτικό σκάφο το οποίο είχε χαθεί. Μετά το τσουνάμι που ως γνωστόν χτύπησε την Ιαπωνία στις 11 Μάρτιου του 2011, πριν ένα χρόνο περίπου, και το οποίο ο σκάφο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της δυτική ακτής του Καναδά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Ε, έρευνες που οι οποίες από αέρος έδειξαν ότι στο πλοίο δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, το σκάφος, το σκάφος το οποίο είχε μήκο 65 μέτρα το εντόπισε η πολεμική αεροπορία του Καναδά. Είναι φωτογραφικό υλικό διέρευσε από τις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά. Φαίνεται ότι δεν έχουν πολύ καλά σύστηματα ασφαλείας εκεί. Ε, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υλικό λοιπόν το οποίο δείχνει αυτό το πλοίο φάντασμα να πλέει 278 χιλιόμετρα από την νότια ακτή των νησιών Χάιντα Γκουάι, τα οποία είναι 1500 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ στο Καναδά. Είναι το πρώτο και μοναδικό αντικείμενο που επιβεβαιωμένα έχει διασχίσει τον Ειρηνικό ωκεανό ως αποτέλεσμα του καταστροφικού σεισμού που ρίμαξε την Ιαπωνία ένα χρόνο πριν. Ε, είναι, είναι εκπληκτικό, βρέθηκε ένα σκάφος, αγυβέρνητο φυσικά, το οποίο είχε παρασυρθεί από το τσουνάμι και διέστησε ολόκληρο τον Ειρηνικό ωκεανό. Μας θυμίζει λίγο τον Ιπτάμινο Λανδό και τα πλοία φαντάσματα του παρελθόντος και μπορούμε να δούμε πια Πόσο ανεξέλεγκτη είναι αυτή η δυνάμη της φύσης και πόσο μικροί είμαστε μπροστά σε αυτές τις δυνάμεις, να βρίσκεται ένα σκάφος από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Σκέψτε τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί με το τζουνάμι, τι βίωσαν. Ας. Τέλος πάντων, να μην ρίξουμε το κλίμα, έχουμε, συνεχίζουμε τις ειδήσει μας, θα σας βάλω όμως λίγο έτσι, μουσικό χαλί γιατί ξέρω ότι σας αρέσει. Λοιπόν, επόμενο νέο είναι ένα νέο που αλλιεύσαμε από το εβδομαδιαίο περιοδικό φαινόμενα ένα από τα έντυπα που στηρίζουν την εκπομπή, στηρίζουν την αστρική πύλη και μάλιστα να πούμε επί τη ότι αυτό το Σάββατο, Ανδρέας, στις 31 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει ένα πολύ ιδιαίτερο τεύχος των φαινομένων αφιερωμένο στη στοιχειωμένη Ελλάδα αλλά το ακόμα πιο ενδιαφέρον σε όλη αυτή την υπόθεση είναι το DVD που θα συνοδεύει το συγκεκριμένο τέφους μιας και για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού χώρου της εναλλακτικής αναζήτησης θα συνοδεύσει ένα περιοδικό, ένα DVD ελληνικής παραγωγής, το οποίο μάλιστα έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ghost hunting, κυνήγι φαντασμάτων στο ξενοδοχείο Ξενία της Πάρνηθας, από την ομάδα W Researching, την οποία μάλιστα την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην Αστρική Πύλη στη δεύτερη εκπομπή μας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω έτσι. Να πούμε και προτείνω αυτό το Σάββατο λοιπόν που βγαίνει το ένθετο φαινόμενα στον ελεύθερο τύπο θα πρέπει να το στηρίξετε αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ στη συχνότητα του Ατλαντή, στην εκπομπή Αστρίκη Πύλη οφείλω να πω ότι ο συνάδελφος εδώ μηνάς ο Παπαγεωργίου που κάνουμε μαζί την εκπομπή είναι και αρχισυντάκτηση των φαινομένων Οπότε βέβαια, να πούμε, η ποιότητα τη δουλειά ναι. που γίνεται και εκεί είναι αντίστοιχη με αυτή τη αστρική πύλη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο τεύχο το, το τόνισα και το διαφήμισα κατά κάποιο τρόπο λίγο περισσότερο. Διότι ανεξαρτήτως του εντύπου στο οποίο βγαίνει, πρόκειται για μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα προσπάθεια και εμεί και μέσα από την αστρική πύλη και από το μεταφυσικό.gr στο διαδίκτυο έχουμε αποδείξει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια ότι στηρίζουμε. Όλε τι πρωτοποριακέ προσπάθειε του χώρου τη Αναλλακτική Αναζήτηση που μπορούν να πάνε τα πράγματα ένα βήμα πιο μπροστά και μπορούν να ανοίξουν και πόρτε για άλλα πράγματα ακόμα πιο σημαντικά. Ούτω ή άλλω, μηννά αυτών που λε. Θα μπορούσαμε από την εκπομπή αυτή να έχουμε εντό αγωγικών πρίξει του φίλου του Ατλαντή, επειδή ένα από του αρχισυντάχτε του περιοδικού κάνει αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, πολύ τελευταία έχουμε αρχίσει να αναφερόμαστε πιο αναλύτικα στα φαινόμενα και στη δουλειά που γίνεται εκεί και. και ένα φορά που επειδή είναι εκτενής αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά γίνεται επειδή είναι μια μοναδική ευκαιρία σε ανθρώπους Έλληνες μια ελληνική παραγωγή γύρω από το ghost hunting, άσκητα αν θεωρούμε ότι μας αρέσει ή όχι, είναι ευκαιρία να αρχίσουν τέτοιες προσπάθειες να βγαίνουν στο προσκήνιο, κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Σωστά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ο Ιησούς στον τοίχο, κατά καιρούς πολλοί έχουν δει Τη μορφή του Ιησού σε φριτέζε, τόστ, δέντρα, σύννεφα και πόρτε. Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά από αυτά τα θρησκευτικά σιμουλάκια, έτσι όπω χαρακτηρίζονται. Αυτή τη φορά ο κύριο Ντάλμπι, ένα 37χρονο διακοσμητή στην Αγγλία, στο νότιο Yorkshire ανακάλυψε το πρόσωπο του Ιησού πίσω από ένα στερεοφωνικό στο σπίτι που ανέλαβε για να ανακαινήσει. Ο ίδιο δήλωσε ότι το είδα όταν κάθισα για ένα διάλειμμα. Δεν είναι ότι πιο καθημερινό να τρως το κολατσιό σου πρόσωπο με πρόσωπο με τον σωτήρα σου Δήλωσε ο διακοσμητής που ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του σπιτιού Βάζοντας δύο στρώσεις λευκού χρώματος πάνω από την ανακάλυψή του Μιας και η διατήρησή της θα ήταν μια ιδέα που θα ενθουσίαζε τους ιδιοκτήτες του σπιτιού Να πούμε ότι για όσους ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα θέματα μπορούν να ψάξουν στο Amazon ένα εκπληκτικό βιβλίο το Look It's Jesus, δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει ξανά από αυτή την εκπομπή και θα βρείτε πάρα, πολλά, πάρα πολλές άλλες απεικονίσεις που υποτίθεται σύμφωνα με τους πιστούς ότι αντιμετω... απεικονίζουν την μορφή του Ιησού πάνω σε πλήστα αντικείμενα όπως ανέφερα και προηγουμένως. Δεν από επόμενο νέο. Ε, είναι κάτι το οποίο έτσι, προκάλεσε την προσοχή μου θα έλεγα γιατί είναι ίσως καταδικαστικό για τη χώρα μας. Ε, δεν είναι τόσο ότι είναι παράξενο θέμα ε, αλλά από τους τελευταίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Έλληνες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ε, είναι θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει κιόλα, γιατί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που ξεπροβάλλει στο παγκόσμιο προσκήνιο και σε αυτήν, στον ανασχηματισμό και μετασχηματισμό της οικονομίας που πάμε στην ηλεκτρονική οικονομία οι Έλληνες είναι ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηριστικά μόνο οι Ρουμάνοι και οι Βουλγάροι έχουν χειρότερα ποσοστά από τους Έλληνες ε, μόνο το 59% του πληθυσμού της Ελλάδας από 16 έως 74 ετών έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην ουσία σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι ηλεκτρονικά Χωρίς να αφού δεν έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά παιδιά να τα ξέρετε. Ωστόσο το μόνο ελπιδοφόρο που βγήκε από αυτή την έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε από την Eurostat, οπότε είναι πανευρωπαϊκή, ε, στην Ελλάδα το 4,2% των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτει πτυχίο πληροφορική, έναντι αντι 3,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μόνο αυτό μας σώζει λίγο, έχουμε αρκετούς αποφύτους πληροφορικής στην Ελλάδα Υπάρχει κόσμος που έχει εξειδικευτεί στην επιστήμη της πληροφορική. Πού θα δουλέψουν βέβαια αυτή είναι ένα ερώτημα είναι ένα θέμα και αυτό, ωστόσο αν ανατρέξει κάποιους αγγελίες αυτόν τον καιρό θα δει ότι κυρίως αγγελίες προηφορικής κινούνται στην mm. αγορά εργασία. Ε, Θέσει εργασίας προηφορικής κινούνται, είναι οι μόνες οι οποίε έχουν ισχυρή ζήτηση ακόμα και τώρα. Mm. Ε, αυτό το αναφέρω γιατί το νέο αυτό δείχνει πώς θα πάει η ελληνική οικονομία τις επόμενες δεκαετίες. Δεν κοιτάμε μόνο το σήμερα, αν δεν το διορθώσουμε αυτό και πολύ γρήγορα, δεν ξέρω τι θα γίνει στη χώρα μας, θα μείνουμε στην άπεξο για πάντα ίσως Τέλος πάντων, να μην είμαστε τόσο δρακ... δακρύβρεχτοι και απεσιόδοξοι Πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να μπούμε στο κυρίο θέμα αυτή τη εκπομπή Που θα ανατρέξουμε σε διάφορους μύθους αλλά και άγνωστα περιστατικά της επανάστασης του 1821 Ή μην... της περίοδου γύρω από Ή το Ή της περίοδου και λίγο πριν και λίγο μετά δεν θα... Δεν μιλάμε μόνο για την ελληνική επανάσταση, θα πάμε και σε κάποια γεγονότα που αφορούν θέματα που έλαβαν χώρα πριν. Χρειαζόμαστε βέβαια και τη δική σας βοήθεια για όλα αυτά, να έχετε κάποια σχόλια, κάποιες ερωτήσεις, κάποιες παρατηρήσεις, κάποιους συνδέσμους στο διαδίκτυο, όπως σα είπαμε, ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώς Stargate FM στο Facebook και stargatefm@gmail.com. FM, papaki, είναι η τρόποι επικοινωνία ήδη οι πρώτοι φίλοι έχουν αφήσει τα μηνύματά τους για τα νέα που σας είπαμε προηγουμένως λοιπόν, τραγουδάκι και επανερχόμαστε Ατλαντής, μονορόκ. You're tearing me apart Crushing me inside You used to lift me up How you get me down? If I was to walk. me down Λοιπόν, Άστρ και και πάλι μαζί σας, α, είμαστε έτοιμοι να πούμε στο κύριο πιάτο της Αποψινής Εκπομπής. Βέβαια, έτσι, απαραίτητος α, προπομπός σε αυτό το κύριο θέμα, κύριος πιάτο, όπως θέλετε πείτε, το ήταν α, η archive με τον τραγούδι του Σαγκέιν. Λοιπόν, α, έψαχνα τρόπο να ξεκινήσω την Αποψινή Εκπομπή, α, τον πρόλογο που λέμε, και το έχω στο μυαλό μου αυτό όλη τη βδομάδα, τελικά χθε βράδυ το βρήκα, Λοιπόν, ε, χθες το βράδυ έτυχε να παρακολουθήσω στην τηλεόραση Μετά από πολύ καιρό, είδα μια ολόκληρη ταινία, το Παπαφλέζα <laughs> Δεν σου άρεσε αυτό καθόλου Εντάξει, είναι μια χαριτωμένη ταινία Την Γενικά... έχουμε δει θέροντας και εμείς στην ελική τηλεόραση ε, ε, ε, Εγώ δεν την είχα δει προσωπικά Τέλος πάντων από, από τι χαζοχαρούμενες ταινίες που έχουμε δει με το Τσουβάλι είναι κάποια που περνάει κάποια ιστορικά νοήματα σε τελική ανάλυση Φίταξε, okay. δεν την είχα παρακολουθήσει πότε Και έχοντας μελετήσει το θέμα και κατά τα προηγούμενα χρόνια Αλλά και καθ' όλη τη διαρκεια της εβδομάδας Πήρα ένα πάρα πολύ καλό μάθημα Μου έκανα δηλαδή δεν μετάνιωσε σε καμία περίπτωση που την είδα, Πόσο δυνατή, τι δύναμη έχει η εικόνα Εντάξει θα μου πεις κάτι καινούριο, όχι αλλά σε τέτοιου είδους ο, ζητήματα πιστεύω ότι φαίνεται και παραφαίνεται. Λοιπόν, χθες ήταν 25 Μαρτίου, α, σύμφωνα με τη συμβατική ιστορία α, γιορτάζουμε την συμπλήρωση α, πόσων, κάποιων χρόνων τέλος πάντων, πόσα είναι συνολικά, 821, τέλος πάντων, έχω κολλήσει τώρα 300 χρόνια περίπου. Πολλά είπες Μινά. Πάρα πολλά Πάρα πολλά ε. ναι. Είναι ούτε 200 χρόνια Κοντεύουμε στα 200. 200 Λοιπόν κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 200 χρόνια Από την Επανάσταση του 1821 191 191 ωραία τώρα το βρήκαμε Λοιπόν α, Ποια είναι όμως η αλήθεια Τι ακριβώς συνέβη στις 20, Στην 25η Μαρτίου του 1821 Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι Εκείνη την περίοδο Δεν πραγματοποιήθηκε κάτι, δεν, δεν σήκωσε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός το Λάβαρο στην Αγία Λάβρα και όντως αν ψάξει κανεί τα ιστορικά αρχεία εκείνης περίοδου θα βρει ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός όχι μόνο δεν ψώσε κάποιο Λάβαρο αλλά δεν βρισκόταν καν στην Αγία Λάβρα, αντιθέτω ήταν στην Πάτρα εκείνη την ημέρα. Ε, συγγνώμη, δηλαδή σε αυτά τα συλλαλητήρια που βιώσαμε τη δεκαετία του 90 ναι. αν δεν κάνω λάθος, όπου είχε βγει ο Εκλυπών τώρα Χριστόδουλος με το Λάβαρο της Αγίας Λαύρας στην ουσία ήθελε να ξεσηκώσει τα πλήθη με τη δύναμη ενός σύμβολου το οποίο από ό,τι μας λε τώρα, γιατί δεν είναι απλό για αυτό το τονίζω είναι ένα πέσσινο σύμβολο Έτσι είναι ακριβώς ε, Το συγκεκριμένο μύθο τον οφείλουμε σε κάποιον Γάλλο περιηγητή ονόματι Φρανσουά Πουκεβίλ Βίωση το 1838, ο οποίο έργο του στην τετράτωμη ιστορία της Αναγέννηση της Ελλάδα, έγραψε ότι το λάβαρο τη Επανάσταση υψώθηκε, αλλά ακόμα περισσότερο, πάλι θα ξανάρθουμε πίσω στη δύναμη τη εικόνα, μια και εκείνη την εποχή δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε τηλεόραση όπω γνωρίζετε, ένα πίνακα του ζωγράφου, του έλληνα ζωγράφου Θεόδωρου Βριζάκη με τίτλο «Ο όρκος της Αγίας Λαύρας» φτιάχτηκε το 1851, δηλαδή μόλις 30 χρόνια μετά το 1821 και μάλιστα είναι η εικόνα η οποία κοσμεί όλες αυτές τις μέρες το ειδικό event που έχουμε φτιάξει στο Facebook. Λοιπόν, λόγω αυτού του συγκεκριμένου πίνακα, ο όρκος της Αγίας Λαύρας έχει εντυπωθεί στο μυαλό και στι συνειδήσεις των Ελλήνων ότι η επανάσταση το 1821... Α, ξεκίνησε από την, α, από την Αγία Λαβρά. Επίση, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο ίδιο ο παλαιό πατρόν Γερμανός δεν αναφέρει απολύτω τίποτα για το συγκεκριμένο περιστατικό στα απομνημονεύματα του. Όπω καταλαβαίνουμε, μια τέτοια κίνηση, αν την έκανε και αν ήταν ο πρωταγωνιστής μια τέτοια κίνηση, ουσιαστικά με αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει το βιβλίο του. Δεν το έχει κάνει α, σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα, α, θα πρέπει να εξετάσουμε εντάξει όλα αυτά. Πότε καθιερώθηκε 25η Μαρτίου α, σαν ημέρα του ξεσικομού, καθιερώθηκε το 1838 από τον βασιλιά Όθωνα α, για ποιο λόγο προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπως είχαμε δει και στην εκπομπή για να κάνω έναν ωραίο παραλληλισμό όπως είχαμε δει και στην εκπομπή των, α, των γιορτών των χειμερινών που είχαμε καλεσμένο τότε τον κύριο Παϊπέτη και είχαμε αναλύσει ότι 25η Δεκεμβρίου είχε καθιερωθεί σαν ημερομηνία Γέννηση του Ισού με σκοπό να πέσει πάνω στα γενέθλια του ήλιου και να ξεχαστεί η αρχαία θρησκεία έτσι και τώρα βλέπουμε μια άλλη 25η του χρόνου, την 25η Μαρτίου να α, μπαίνει εκεί πάνω πλέον μια άλλη επέτειος, μια εθνική επέτειος πάνω σε μια θρησκευτική γιορτή με σκοπό να τα συνδυάζουμε όλα και να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης, για όλους όσους μπουν στη διαδικασία να ψάξουν αυτό το θέμα και δεν μείνουν μόνο στα της αποψίνες εκπομπής, πάντα όταν ψάχνει κανείς ένα ιστορικό ζήτημα, πρέπει να βρίσκει τις κοινωνικές, τις πολιτικές και τις γεωπολιτικές συνθήκες εκείνης εποχής. Μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, όλοι γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία, γενικότερα η Ορθοδοξία επέξε για τους κρατούντες ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έναν στιλοβάτη του νεοελληνικού κράτους βέβαια όπως θα δούμε αμέσως μετά η εκκλησία μόνο φιλική απέναντι στην επανάσταση των Ελλήνων δεν ήταν το γιατί θα το αναλύσουμε αργότερα δημιουργήθηκε το ελληνοορθόδοξο Ιδεώδες και ήταν αναγκαίο όλη αυτή η... όλο αυτό το, το χαρακτήρα της εκκλησίας να συνδεθεί με την εθνική παλυγένεση. Να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το βήμα που έχει ανοίξει ο Μινάς τώρα και να διερευνήσουμε αν η Ελληνική Εκκλησία αν είχε λόγους και ποιου λόγους να υποστηρίξει την Ελληνική Επανάσταση. Ποιος ήταν ο ιστορικός τη ρόλος και βοήθησε ή καταπολέμησε στην αρχή την Ελληνική Επανάσταση. Ε, σύμφωνα με τον ιστορικό Μέντελσον Βαρθόλδη, στο βιβλίο του Ιστορία τη Ελληνική Επαναστάσεω, ε, ο Μωάμεθ δεύτερος και στη συνέχεια όλοι οι Σουλτάνοι, μετά την άλλωση, μα γράφει, διετήρισε και προστάτευσε τον μέγα σημαίνοντα ελληνικών κλήρων, από του Πατριάρχου μέχρι και του Καντινα, Καντινα, Καντιλανάπτου, με συγχωρείτε το Σαρδάμ, και του Νεοκόρου. Είναι όντως αλήθεια κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας το Ιρατείο δεν είχε ποτέ στην ιστορία του περισσότερα προνόμια ε, Υπήρχε μια ολόκληρη αυλή στην ουσία ε, η οποία είχε την προστασία των Τούρκων και αυτονομία και οι, οι Τούρκοι είχαν δώσει εξουσίες ε, στο παπαδαρκείο γιατί είχαν παίξει έναν προοδοτικό ρόλο για αυτό του λέω έτσι τότε μπορούσαν να αντλούσαν, αντλούσαν τους φόρους θα δούμε πολλά πράγματα και να σου πω και κάτι άλλο, είναι απολύτως λογικό αν το σκεφτεί κανεί. δηλαδή φαντάσου κάποιους, κάποιον λαό να κατακτά κάποιον άλλον πως, με ποιο τρόπο, έτσι μιλάμε για, για εποχές, οι οποίες δεν είχαμε και τα μεταφορικά μέσα που έχουμε σήμερα είχε ήδη έτοιμο ένα σύστημα τον Τούρκο το μόνο που τον ενδιέφερε εκείνη την περίοδο ήταν τα εδάφη που είχε να τα διατηρεί και να εισπράττει φόρου. Είχε λοιπόν ήδη ένα προϋπάρχον σύστημα από την, από την εποχή του Βυζαντίου. Ουσιαστικά προσετερέστηκε αυτού του ανθρώπου, δηλαδή το εκκλησιαστικό ιερατείο και του κοτζαμπάσιδε, και του χρησιμοποιούσε για να εισπράττει του φόρου. Δεν τον συνέφερε ναι. να του χτυπήσει. Ούτω ή άλλως, ο όποιο ανατρέξει στην ιστορία τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία θα δει ότι ήταν απολύτως ανεξήθρησκη. Γι' αυτό και έχουμε στην ουσία διατηρήσει, δεν εξισλαμιστήκαμε, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει, το είχαν επιβάλει. Ε, στην ουσία υπάρχουν μόνο δύο περιστατικά, τα οποία δεν ήταν θρησκευτική φύσης, δεν ήταν θρησκευτικοί λόγοι που οδηγούσαν σε εξισλαμισμό. Δύο περιπτώσει είναι των φαναριωτών, οι οποίοι για να, ανα, να αναρχηθούν στα οφήτσια της υψηλής πύλης τότε έπρεπε να εξλαμιστούν το οποίο το κάνανε με χαρά όλας γιατί αναλάβανε εξουσίες θα μπορούσαν νομίζω ο, το μεγαλύτερο έτσι τιμητικό οφίκιο το οποίο μπορούσαν να πάρουν ήταν να γίνουν πρίγκιπες ή κάποιον να, πάρουνε, να γίνουν διοικητές ε, στην Μολδοβλαχία ε, το οποίο ήταν η καποιον να γινουν διοικητες στη μολδοβλαχια τιμητική του διάκριση που τους επιφύλασε η υψηλή πύλη ε, όπως επίσης και το πεδομάζωμα, το οποίο στην αρχή είχε έναν εσχρό και αναγκαστικό χαρακτήρα όπου διάλεγαν τα καλύτερα και πιο υγιή παιδιά των Ελλήνων για να τα εκπαιδεύσουν και να τα εξυσλαμίσουν για να γίνουν στελέχοι του Σολτάνου. Ε, βέβαια όπως, δούμε, όπως αν ανατρέξουμε στην ιστορία δούμε ότι πλέον από ένα σημείο και μετά θέλανε οι οικογένειε να θέλουν τα παιδιά τους εκεί γιατί είχαν ένα εξασφαλισμένο μέλλον θα μου πείτε και τι να κάνεις τέλος πάντων είναι πολύ λεπτές οι γραμμές που χωρίζουν την θέση που θα πάρουμε στην ιστορία έχω κολλήσει και εγώ λιγάκι τα λέω αργά, είναι πάρα πολλά πράγματα μήπως πρέπει Επίσης, να αναφερθούμε όταν... λίγο και στο κρυφό σχολείο αντε... θα κάνουμε σε λίγο αναφορά απλά να κάνω και εγώ μια πολύ γρήγορη και σύντομη αναφορά για να προλάβουν Διαβάζουμε στο εγκλοπαιδικό λεξικό Ελευθερουδάκη στον τόμο 5, στη σελίδα 405 και ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης επίχεν απόλυτον εξουσία επί των εκκλησιαστικών μοναστηρίων και του κλήρου η δύνατο να καθερεί αρχιερείς και ιερείς, να χειροτονεί ανταυτούς άλλους και να δικάζει αμέσως και εμέσως τας μεταξύ χριστιανών διαφοράς. Οπότε είχαν και δικάστικό ρόλο οι τότε. Τα εκκλησιαστικά κτήματα ανεγνωρίστησαν αναφέρετα και αφορολόγητα. Από τότε υπάρχει αυτό, ναι. έτσι. η, η αφορολόγητη προστασία των εκτιμάτων της Εκκλησίας ε, καθιερώθηκε από τον Σουλτάνο και έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Μα αν δεν κάνω λάθος χρησιμοποιούν και οθωμανικά φιρμάνια για να κατοχυρώσουν ναι, να τους υπο... τίτλους τους μέχρι σε... και σήμερα. Είναι αυτό το αστείο πράγμα, να αποδέχεται η ελληνική πολιτεία οθωμανικά φιρμάνια, δηλαδή τα χαρτιά τα έγραφα ενός κατακτητή ε, ότι αποτελούν νόμιμους στη του ιδιοκτησίας. Ε, είναι αυτό το φρενήρες καθεστώς που υπάρχει στον ελληνικό κράτος. Ε, για να συνεχίσω έτσι πολύ γρήγορα η δε διαχείρισης τούτων των ε, κτημάτων δηλαδή αφέθη ελεύθερα Λευθέρα εις τον Πατριάρχη και τους υπαυτών οι και λοιπούς οι Πα δε χριστιανός υπεχρεώθει να διαθέτει ορισμένων μέρους της, υπέρ τη Εκκλησίας, να πώς δημιουργήθηκε η, αυτή η μεγάλη περιουσία της Εκκλησίας που υπάρχει ακόμα και σήμερα, η μεγάλη περιουσία, σε ακίνητη περιουσία βέβαια στην Ελλάδα η μισή Ελλάδα ανήκει στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή ε, ήταν υποχρεωμένοι οι Έλληνες τότε να δορίζουν ένα μέρος τη περιουσίας τους στην Εκκλησία και δημιούργουν, μένει οι Τούρκοι για τις αναγνωρίσεως ενός χριστιανού Ενθνάρχου περιβεβλημένου τόσων πολλών δικαίων και προνομίων, κράτος εν το ιδίο αυτό κράτη. Στην ουσία ο Πατριάρχης τότε ήταν κράτος εν κράτη, δημιουργήσαν, μια, όπως είπε και πριν ο Μινάς, μια παράλληλη δομή με την ε, Οθωμανική γραφειοκρατία, στην ουσία για να διοικήσουν τους Έλληνες, παραχώρησαν την εξουσία τους, την εξουσία έναντι των Ελλήνων, στον Πατριάρχη και τους ε, Κοτσαμπάσιδες, όπως είπαμε πριν, ε, αλλά τον Εθνάρχην προσεύλε, προσεύλεπαν τον Πατριάρχη ως όργανων ήταν όργανό του δηλαδή το οποίον θα η δύνατο να εξασφαλίσει την δουλική υπακοήν των Ελλήνων και τον λοιπόν από του Οικουμενικού Πατριάρχου πνευματικώς εξαρτώμενων Χριστιανών ορίστε γι' αυτό παραχώρησαν τόσες εξουσίες των Πατριάρχη για να ελέγχουν τους Χριστιανούς τους χριστιανικούς πληθυσμούς της αυτοκρατορίας τους Ωραία, λοιπόν. Αυτοί έχουμε, δώσαμε και πηγή, έτσι. Δεν κατεβάζουμε πράγματα από το μυαλό μα. Όχι, βέβαια, τίποτα από όλα λέμε δεν, κατε, δεν κατεβαίνουν από το μυαλό μα. Ένα άλλο θεματάκι το οποίο, στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε, είναι και ο μύθο του κρυφού σχολείου α, Ακόμα ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την εικόνα, αρκετού πίνακε που έχουν ζωγραφιστεί, του βλέπαμε στα βιβλία τη Ιστορία, στα βιβλία των θρησκευτικών, όταν ήμασταν μαθητέ. Δημοτικού. Υπάρχουν και τα, τα γνωστά δημοτικά τραγουδάκια, φεγγαράκι μου, λαμπρό, φέγγι μου να περπατώ, τα οποία δημιουργήθηκαν βέβαια πολύ αργότερα από την Επανάσταση. Λοιπόν, το κρυφό σχολείο, για όσου την ψάξουν την ιστορία, αποτελεί ουσιαστικά ακόμα έναν άλλον μύθο Της επίσημης ελληνικής ιστορία. Οι Οθωμανοί δεν είχαν απαγορεύσει τη λειτουργία των σχολείων. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην αρχή της uh, οθωμανικής uh, uh, uh, κυριαρχίας κατοχή τέλο πάντων στην uh, ελληνική περιφέρεια αρκετοί πνευματικοί άνθρωποι είχαν φύγει για τη Δύση μιλάμε δηλαδή uh, μετά την uh, άλλος της Κωνσταντινούπολης το 1453 uh, είχαν φύγει για τη Δύση έτσι δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα έλλειμμα στην uh, εκπαίδευση των Ελλήνων όμως λίγο αργότερα αρκετοί από αυτού γύριζαν πίσω και άνοιγαν σχολεία λοιπόν να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η ελληνική ιστορία διασώζει αρκετές από αυτές τις σχολές η Λάρισα Είχε το δικό τη σχολείο, ο Τίρναβο, η Αγιά, τα Μπελάκια, η Ζαγορά, οι Μιλιέ πάνω στην, uh, στο Πίλιο, το Καρπενήσι, τα Άγραφα, η Ρεντίνα, η Πάτη, η Σέρε, η Νάουσα, η Σιάτιστα, η Καλαμάτα, η Δημητσάνα, η Αθήνα, τα Γιάννενα, το Μέτσοβο, το Ζαγόρι, η Τραπεζούντα και η Προύσα, η Χίος, η Πάτμος, η Άνδρος η Σάμος, η Λέσβος, η Ήδρα, η Πάρος, η Νάξος, Πάρα πολλέ, σε ουσιαστικά την Ελλάδα υπήρχαν εκείνη την περίοδο σχολεία, ενώ και ο Φιλίμων στο έργο του Δοκίμιων Ιστορικών περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τον τρίτο τόμο αποκαλεί ο ίδιος το κρυβό σχολείο παχυλών ψεύδος ενώ ο Σπυρίδων Τρικούπης στην δική του Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως τον πρώτο τόμο το χαρακτηρίζει επίσης μεγάλο ψεύδος επίσης ο Φίνλεϊ στην Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τα γεγονότα εκείνης περίοδου, αναφέρει ότι τούτο το κρυφό σχολείο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Οι Έλληνες, λοιπόν, μάθαιναν γράμματα και δεν τα μάθαιναν σίγουρα κρυφά. Και γι' αυτό βέβαια διατηρήθηκε και η γλώσσα μας, έτσι. Αλλιώς δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή ελληνικά. Έτσι δεν είναι. Συνεχίζουμε, λοιπόν, όσο το δυνατόν να πούμε περισσότερα. Είμαστε ήδη στην αρχή και έχει περάσει και η ώρα, δυστυχώς. Λοιπόν, από τον ερευνητή του 1821 Δημήτρη Φωτιάδη έχουμε πάρει το εξής είναι ένα απόσπασμα το οποίο μας μεταφέρει μια μια πράξη που είχε κάνει ο Πατριάρχης Γρηγόριο, η οποία μας δείχνει αν υπήρχε εθνικό κλίμα τις παραμονές της επανάστασης στην πόλη και στο Πατριαρχείο που αντίθεται ότι αλλιώς θα επαναστατούσε Ηταν η μέρα χαρά, υπήρχε περίσκεψη. πώς αντέδρασε το Πατριαρχείο σε αυτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί τον 18ο αιώνα, λίγο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, Σύμφωνα με ένα κείμενο το οποίο στάλθηκε στο λαό με το όνομα Πατρική Διδασκαλία και το οποίο ήταν απάντηση στο αντίστοιχο κείμενο που είχε εξεδώσει ο Κοραή. Με την αδελφική διδασκαλία, ο Πατριάρχη, ο οποίο στην ουσία, όπω μα λέει και ο Δημήτρη Φωτιάδη, ήταν εκπρόσωπο των πλουσίων και των συντηρητικών τάξεων, ανησύχησε από το ξάπλωμα, δηλαδή την εξάπλωση στο υπόδουλο έθνο των επαναστατικών ιδεών του 18ου αιώνα, και κυκλοφορεί είτε γραμμένο από τον ίδιο, είτε κατ' εντολή του, ένα βιβλιαράκι στο όνομα του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Ανθίμου, ο οποίο ήταν βαριά άρρωσο τότε και ετοιμοθάνατο. Άρα. Πολύ δύσκολο να το έχει γράψει αυτό, με τον τίτλο Πατρική διδασκαλία ει οφέλειαν των Ορθόδοξων Χριστιανών. Σε αυτό τονίζεται αδιάκοπα το παραμύθι πω η δυστυχισμένη σε τούτη τη ζωή είναι η τυχερή και θα είναι η εκλεκτή στην άλλη. Ποδηγετούσε οι ιεράρχε του πιστού για να απερνώσει των λίγων καιρών τη παρούση ζωή με υπομονή στα σλήψει και ελπίδα όχι εντάφτα, αλλά στην μέλουσα ζωή. Ε, με αυτά και με αυτά στην ουσία φαίνεται ότι το Πατριαρχείο δεν ήθελε να ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση γιατί θα βρούμε την ελευθερία στην μέλουσα ζωή. Οπότε εδώ καθίστε ήσυχοι, μην ε, Όπως επίσης έχουμε και συνέχεια όμως αυτά που λέω. Ε, έρχεται, μέσα από το κείμενο πατρική διδασκαλία έρχεται μια απάντηση. Γιατί ο Θεός γκρέμισε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και έφερε τους Τούρκους, σύμφωνα με τον Πατριάρχη λοιπόν. Το έκανε για το καλό των Χριστιανών. Ακούστε τα οπόσπασμα. «Είδετε λαμπρότατα τι οικονόμησεν ο άπειρος εν ελέη και πάνσοφος ημών Κύριος, διαναφυλάξει και αύθις αλόβητον την Αγίαν και Ορθόδοξον πίστην ημών των Ευσεβών και να σώσει τους πάντας. Ήγηρεν εκ του μηδενό την ισχυράν αυτήν βασιλείαν των Οθωμανών» αντί της των Ρωμαίων ημών Βασιλείας. Όχι Ελλήνων, Ρωμαίων, γιατί οι Βυζαντινοί ήταν Ρωμαίοι. Η οποία είχε αρχίσει τρόπον την να χολένει στα τη της Ορθοδόξου πίστεως φρονήματα και ύψωσε τη Βασιλεία αυτήν των θωμανών περισσότερον από κάθε άλλη για να αποδείξει αναμφιβόλως ότι θείο το βουλήματι και όχι με δύναμη των ανθρώπων και να πιστοποιήσει πάντα στου πιστούς ότι με αυτόν τον τρόπο ευδόκησε να οικονομήσει μέγα μυστήριον τη σωτηρία δηλαδή στου εκλεκτού εκλεκτούς του λαούς ε, Αντρέα Είναι φοβερό, είχες... το Είναι φοβερό το απόσπασμα αυτό ε, Θα πρέπει και πάλι να τονίσω ότι για να κρίνουμε κάθε ιστορικό γεγονός πρέπει να δούμε το τι ακριβώς έπαιζε εκείνη την περίοδο η Εκκλησία, η ηγεσία της Εκκλησίας για ποιο λόγο δεν ήθελε να γίνει η Επανάσταση διότι επρόκειτο για ένα σύστημα Α, βολεμένο τη εποχή, το οποίο εάν και εφόσον πραγματοποιούνταν μια επανάσταση θα έχανε όλα τα προνόμια που είχε παραχωρήσει ο Σουλτάνος και σίγουρα αν δεν τα έχανε α, σίγουρα υπήρχε μια βεβαιότητα για το μέλλον και το βλέπουμε αυτό δεν, δεν, συμβαίνει, α, μόνο, δεν, δεν συμβαίνει μόνο στον αρχαίο κόσμο, συμβαίνει στην επανάσταση του 1921 και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, συμβαίνει ακόμα και σήμερα δηλαδή βλέπουμε ότι σήμερα η χώρα μας περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές υπάρχουν συμπατριώτες μας Έλληνες οι οποίοι είναι γνωστό ότι από όλη αυτή την κατάσταση με την οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε βολεύτηκαν γιατί πρόκειται πολύ απλά για ένα σύστημα το οποίο είναι καλά οργανωμένο και είναι ουσιαστικά μαγκωμένο στην εξουσία και βολεύεται από μια κατάσταση είναι πάρα πολύ λογικό αυτό επίσης πάνω σε όλα αυτά που είπες υπάρχει και το επιχείρημα ότι για παράδειγμα όλοι αυτοί οι αφορισμοί, γιατί έγιναν και αφορισμοί από τον Πατριαρχή Γρηγόριο κτλ. Έγιναν κάτω από την πίση των Τούρκων, Όμω αυτό δεν μπορεί σε καμία μπορεί περίπτωση... Μπορεί να απαντηθεί επίση. αυτό, δεν ξέρω αν σε διακόπτω. Ναι, ναι, υπάρχει α πούμε ένα βιβλίο που μπορείτε να το βρείτε στο... και στο διαδίκτυο στο www.davlos.gr ονομάζεται «Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων επίσημα κείμενα τη Ορθοδοξίας», όπου υπάρχουν χωρίς σχόλια, δηλαδή από το πρωτότυπο οι πατριαρχικές επιστολές κατά της επανάσταση των Ισιωτών το 1770 υπάρχει όλες οι επιστολές υπάρχει ο Μητροπολίτη Ιωαννίνων που χαρακτηρίζει τους Σουλιώτες ως κακούργους υπάρχει ο αφορισμός των Ελλήνων Αρματολών το 1805 πολύ πριν δηλαδή α, οι Τούρκοι μας πάρουν χαμπάρι κατά κάποιο τρόπο ο αφορισμός της Μπουμπουλίνας οι ύβρις του, του παλαιών πατρών Γερμανού κατά του Παπαφλέσα. Ναι, το οποίο ναι. τον αχαρακτήρισε εξολέστατο Ναι, έτσι το διαβάζω εδώ πιλυμονίκη. Εξολέστατος περί μηδενός άλλου φροντίζων η τρόπο να αερεθίσει την ταραχήν του έθνους δια να πλουτίσει εκ των αρπαγών Του λέει δηλαδή ότι ουσιαστικά κάνει επανάσταση για να πλουτίσεις Αυτά στην ουσία μάλλον θα, θα το τα είπε σε απάντηση της ε, σύναξης που είχε γίνει στη Βοστίτσα το σημερινό mm -hmm. Αίγιο όπου είχαν μαζευτεί όλοι αυτοί ε, οι προτέτη με τα Τη Ελληνική Επανάστασης και ο Παπαφλέσσας καλά έκανε κατά τη γνώμη μου και οποιοδήποτε θα είναι με, στη μεριά της Ελληνική Επανάστασης θα έλεγε ότι επειδή ο Παπαφλέσσας εκεί στην ουσία τους φούσκωσε με ψέματα στην ουσία είπε ότι υπάρχει μια μεγάλη δύναμη ε, πίσω από την Ελληνική Επανάσταση και να αρχίσουμε να ξεσηκωθούμε, να πάρουμε τα όπλα και θα έρθουν να μας βοηθήσουν εννοούσε προφανώς τους Ρώσους ε, Το ξανθό το, Ναι τους φούσκωσε με ψέματα χρειαζόταν ε, να το κάνει για να ξεκινήσει αυτό το τρελό εγχείρημα της ελληνικής Επανάσταση στην ουσία, γιατί οι λίγοι Έλληνες οι οποίοι είχαν ένα φτωχό οπλισμό ε, και πενιχρά οικονομικά και λικά μέσα πήγαν να τα βάλουν μια, με μια υπερδύναμη τις εποχής Είναι σαν να, να δώσουμε ένα παράδειγμα Η Χαβάη να αποφασίσει να κάνει εξτρατεία αντίον της Αμερικής Καλώς Αυτό έγινε τότε Μια μικρή επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποφάσισε να τα βάλει μαζί της. Ε, αυτό ήταν ένα τρελό εγχείρημα και έπρεπε να γίνει είναι ένα singularity όπως να πάρω έναν όρο της φυσικής όπου στιγμιαία οι νόμοι της φύσης, οι νόμοι της φυσικής δεν ισχύουν. Ε, πήγε ο αδύναμος και νίκησε εν τέλει τον δυνατό βέβαια αυτό έχει πάρα πολλά πράγματα από πίσω του. Δεν είναι απλό. Θα το πούμε στη συνέχεια τη εκπομπής. Επίση, να πούμε και κάτι άλλο, μια και το αναφέρει εδώ, το έχει αναφέρει δύο-τρει φορέ ο φίλο μα ο Λευτέρη στο Facebook. Να το πούμε και αυτό. Επειδή μιλάμε τώρα σκόρπια, δίνουμε σκόρπιες πληροφορίε, θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα αργότερα με τον κύριο Παναγόπουλο στη συνέντευξη. Να μιλήσουμε για την τελική έκβαση τη Επανάσταση του 1821, η οποία ω γνωστόν. Uh, για αυτούς που γνωρίζουν uh, την ιστορία Ουσιαστικά το γεγονός το οποίο έγινε την πλάστιγγα υπέρ της τελικής επικράτησης Κατά κάποιο τρόπο των Ελλήνων ήταν η uh, ξένης δυνάμεις Ήταν στην στη αυμαχία του Ναβαρίνου το ναι. 1827 αν δεν κάνω λάθος uh, Όπου ουσιαστικά εκείνη την περίοδο όλες οι... Όλες οι προσπάθειες των Ελλήνων είχαν α, πέσει στο κενό, είχαν α, σβήσει όλες οι αιστείες τα λέγαμε οι επαναστατικέ, μετά από κάποιον εμφύλιο που είχε γίνει μεταξύ των Ελλήνων που τρώγονταν για τις καρέκλες και τις θέσεις μεταξύ της προσωρινής του, και του 1823 και το 1825 διεμήφθησαν δύο εμφύλιοι πόλεμοι ανάμεσα στους οπλαρχηγούς. Δηλαδή ακόμα δεν είχαμε δημιουργήσει κράτους ναι. ακόμα δεν είχαμε κάνει επανάσταση και τρογόμασταν μεταξύ μα για το ποιος θα πάρει ο... την καρέκλα. Θα μας πει ο κ. πολλά για τον βρώμικο ρόλο που έπαιξαν και οι ξένοι δυνάμεις αυτούς τους εμφύλιους, για, το, για τον Κοντουριώτη και γενικά τους πλούσιους εφοπλιστές της Ίδρας, οι οποίοι είχαν βρετανική χρηματοδότηση και έφεραν τα πρώτα δανεικά. Στην και, Ελλάδα... και ήταν ουσιαστικά μία απόφαση των ξένων δυνάμεων να παρέμβουν σε εκείνη την κρίσιμη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827 να διαλύσουν ουσιαστικά τον τούπο στόλο το και να δώσουν ουσιαστικά την νίκη στην Ελλάδα και συζητώντας τα όλα αυτά για τους εμφυλίους και τα λοιπά καταλαβαίνει κανείς ότι... Κάποια από τα συμπλέγματα τα οποία ακολουθούν σήμερα τους Έλληνες, για να μην πω όλα τα αρνητικά συμπλέγματα που ακολουθούν τους Έλληνες, είναι συμπλέγματα τα οποία υπήρχαν και εντοπίζονται σε εκείνη την περίοδο και μετά θα πρέπει να ανοίξουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Του... Είναι πάρα πολλά που πρέπει να πούμε μηνά. Ναι. Νομίζω ίσως το τραβήξουμε και σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ έχω πει περίπου το 20% των πραγμάτων που είχα να πω σήμερα. Ε, θα έχω ανοίξει με γνωστούς μου μία πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα, ε, καταλήγοντας το τέλος το ερώτημα του, τελικά, ποια είναι η ταυτότητα του, του σημερινού νέου Έλληνα; Δηλαδή, είμαστε ένας λαός ο οποίος βμάζουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, α, έχουμε επιλέξει κάποιο άλλ, άλλη θρησκευτική κοσμοθέαση, ε, πιστεύουμε ότι αυτή η άλλη κοσμοθέαση και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι ένα, για τους περισσότερους τουλάχιστον Έλληνες μιλάω. Ε, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά φέρουμε... Και των Βυζαντινών όμως. Και τον αλλά φέρουμε ουσιαστικά συμπλέγματα τα οποία δεν τα εντοπίζεις στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Άλλοι μιλούν για DNA, άλλοι το πάνε στο φιλοσοφικό, άλλοι ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι... Είμαστε μέσα σε μια οικονομική κρίση, ψάχνουμε από κάπου να πιαστούμε, είναι όταν είχε ξεσπάσει αυτή η κρίση, θυμάμαι είχα γράψει στο διαδίκτυο ότι ίσως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα για την αναφορικά με την ταυτότητά μας και είχαμε Πέσει τότε πάνω μου κάποιοι και είχαν πει ότι ο Έλληνα σε τέτοιε δύσκολε στιγμές δεν χρειάζεται διχόνοια κτλ. Όχι, για μένα σε τέτοιε δύσκολε στιγμές είναι που χρειάζεται να, γίνει, να, να, να λέγονται κάποια πράγματα, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικό μέσα μα, ώστε να βρούμε την ταυτότητά μα, όποια και αν είναι αυτή, δεν με ενδιαφέρει, για να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι, γνώρισε. Γνωρίζοντας... πολύ μεγάλο θέμα ναι, τώρα και λογικό με τεράστιο. την έννοια, αν η έννοια, γιατί ακούγεται πάρα πολύ. Και είναι ίσως και ένα ζητούμενο από του πάρα πολλούς κοσ... ανθρώπους, από πάρα πολύ κόσμο. Και είναι και ένα ευγενές αίτημα θα έλεγα. Ε, αυτή η εθνική σύμπνια που λένε, να τα βρούμε μια εθνική συνεννόηση, να πάμε όλοι μαζί Έλληνες. Ναι. Ε, έχουμε όλοι Έλληνες κοινά συμφέροντα. Ο τραπεζίτης με τον εργάτη έχουν κοινό συμφέρον. Αξίζει να ενωθούν. Θα μπορεί κάποιο να πει ότι έχουν ναι και το αποδέχουμε. Μπορεί κάποιο άλλο ανεξάρτητο ιδεολογία να πει βρε, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τελείω αντίθετα συμφέροντα. Γιατί να συμμαχήσουν. Και αυτό που λε αυτή τη στιγμή είναι εκπληκτική πάσα γιατί ο ανθρώπινο παράγοντα δεν αλλάζει. Κάποια πράγματα μένουν αναλύωτα μέσα στον χρόνο. Θα είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή η οποία θα κάνουμε αργότερα στον κύριο Παναγόπουλο. Γιατί ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, σα έχουμε πει. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε για την αρχαία ελληνική θρησκεία, ότι εμεί τον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν τον εξιδανικεύουμε. Υπήρχαν θετικά στοιχεία, υπήρχαν και πάρα πολλά αρνητικά. Όπω και σε κάθε πολιτισμό. Έτσι, και στην Επανάσταση του 1921 υπήρχαν θετικά στοιχεία. Στου ήρωε ή στου Έλληνε που κατοικούσαν, ή στου Τούρκου ή σε όλου του λαού. Υπήρχαν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Εμεί, σαν Έλληνε, αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να εξειδανικεύουμε. Ε, τους ήρωες, τους φιλοσόφους και εγώ δεν ξέρω τι κάθε κατάσταση Που σχετίζεται με την Ελλάδα ε, Και να τα θεωρούμε όλα τέλεια Παιδιά δεν είναι όλα τέλεια Είπαμε τώρα όντως πολύ γρήγορα Ότι ακόμα και ε, ε, εν Μέσω επαναστάσεως ε, ε, Είχαμε εμφύλιο πόλεμο Δηλαδή δεν έχεις καταφέρει να γίνεις Ανεξάρτητος, είσαι σε επανάσταση Και δεν τα βρίσκεις, υπάρχει διχόνοια Και υπάρχει εμφύλιος Ενώ ο εχθρό είναι άλλος να... Τελικά να. είναι ε, πολύ διαφορετική θεωρήση τη ιστορία από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας και ίσως πρέπει να ταρακουνηθούμε λίγο και να δούμε ότι ε, δεν είχαν όλοι οι Έλληνες προφανώς τα ίδια συμφέροντα, άλλοι ήταν ε, στην ουσία διαχειριστές των ξένων δυναμένων, τοποτηρητές των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων, όπως ήταν οι περισσότεροι. Να το πούμε αυτό, οι περισσότεροι υπήρχε στην Ελλάδα τότε, στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, υπήρχε το, τα κόμματα λεγόντ το Αγγλόφιλο κόμμα, το Ρωσόφιλο κόμμα, δηλαδή ήταν αποκάλυπτη. Συνωσία τώρα είναι ε, πολύ έτσι, μ, δεν είναι πολιτικά ορθό να πούμε ένα κόμμα ότι είναι ε, κινούμενο από το Δουνουτού και, τον, ε, και είναι κόμμα ξένων δυνάμεων, δεν τα λέμε έτσι, δεν το λέμε ας πούμε γερμανόφιλο κάποιο κόμμα που επιβάλλει τις πολιτικές της Γερμανίας σήμερα στην Ελλάδα π.χ. Τότε ήταν λίγο ε, πιο αυθεντικά τα πράγματα, αλλά και πάλι συνέβαιναν τα ίδια που βιώνουμε και σήμερα. Τότε, το πρώτο δάνειο που δόθηκε στην Ελλάδα ήταν από τους άγλους. Ε, το μίζω το πήρε ο, ο και το μοίρασε σε φίλους του και έτσι κατάφεραν να πάρουν την εξουσία στην χώρα. Από το 1825, πριν γίνουμε ανεξάρτητη, χρωστάγαμε πριν γίνουμε το κράτος. Ιδού, λοιπόν, που βασίζεται όλη αυτή η άρρωστη κατάσταση, η οποία έχει σκάσει σήμερα, και θα ξανασκάσει και στο μέλλον. Και δεν άλλαξε τίποτα για μένα. Α, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν την είχα ψάξει τόσο πολύ αυτή την περίοδο. Ήμουν κυρίω στον αρχαίο κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι η μελέτη τη ιστορίας του νεοελληνικού κράτου από το 1821 και μετά παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Διότι βλέπει κανεί, βλέπει ο ιστορικό ερευνητή, ότι ουσιαστικά από το 1821 μέχρι σήμερα στην συγκρασία του νεοέλληνα πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Και βλέπει λαού οι οποίοι αλλάζουν του τελευταίου 2-3 αιώνε, αλλάζουν μέσα σε, πολύ, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κάποια κακό σκήμενα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μα ταρακουνίσει το να, το να μαθαίνουμε την ιστορία και να χαλάμε λίγο τη ζαχαρένια μα, όχι μόνο μα κάνει ανθρώπου που έχουν το γνώθη σε αυτόν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ουσιαστικά μα αποτρέπει από το να κάνουμε τα ίδια λάθη και στο μέλλον. Αυτή είναι η απόψη. Νομίζω ότι ήρθε ώρα να πάρουμε τον κύριο Παναγόπουλο τηλέφωνο να βγει στον αέρα. Ε, ίσως τραβήξουμε αυτή την εκπομπή παραπάνω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα όπως σας είπαμε και πριν. Θα κάνουμε και αρκετέ ερωτήσει στον απόψινό μας καλέσμενο, ο οποίος είναι και συγγραφέα του βιβλίου «Τα ψηλά με γιώτα γράμματα» της ιστορίας τη εκδόσεις «Σενάλυος», όπου εκθέτει διάφορα τέτοια περιστατικά και ε, ε, ε, ιστορικά γεγονότα, τα οποία. Ίσως έχουν μείνει στα ντουλάπια της, μάλλον στο χρονοτούλαπο, δεν τα χρησιμοποιούν, η κυρίαρχη αφήγηση τα έχει αποσιωπήσει. Τέλος πάντων θα πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, βγάζουμε τον κύριο παναγόπουλο στον αέρα και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ προσπαθώντας να αποκαλύψουμε ε, την άγνωστη πτυχή του 1821. Ατλαντίς, 105,2. Είναι ο μόνος μας και Είναι ο μόνος μας και Και πάλι μαζί σας, μετά και από αυτό το μουσικό διάλειμμα, ουσιαστικά μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της Αποψινής Εκπομπής. Να πούμε και τους χορηγούς της Αποψινής Εκπομπής. Είναι το μηνιαίο περιοδικό Μίστερη. μας βγαίνει από την Θεσσαλονίκη και από την εταιρεία Μεταεκδοτική, Το καινούριο τεύχος βγαίνει στα τέλη του μήνα και θα έχουμε τον του Γιώργο Τον Ιωαννίδη, ο οποίο είναι και συνεργάτης εδώ της Αστρικής Πύλης. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να προμηθευτείτε το τεύχο που κυκλοφορεί τα περίπτερα αυτέ τι μέρε για τον μήνα Μάρτιο. Όπω επίση είναι ο εκδοτικό οίκο IWrite. Ο ιστότοπο του είναι iwrite.gr. Είναι ένα εκδοτικό οίκο ο οποίο έχει δημιουργηθεί από συγγραφή και απευθύνεται σε συγγραφή προφανώ. Ε, με ένα τρόπο μοντέρνο και καινούριο, είναι μια διαφορετική πρόταση στο, εκδο, στο εκδοτικό γίγνεσθε. Τη Ελλάδα είναι οι αγαπημένοι μας φίλοι οι οποίοι έχουν φτιάξει το iWrite, μπορούν να βοηθήσουν έναν νέο συγγραφέα αλλά και έναν παλαιότερο, έναν πιο έμπειρο να εκδώσει το βιβλίο του με έναν πολύ φτηνό τρόπο, με φτηνό κόστος και να κάνει απόσβεση κάτι το οποίο δεν προσφέρουν οι υπόλοιπη εκδοτικοί. iWrite.gr για περισσότερα. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος εκπομπής είχαμε τον τη συζήτηση για, το, για τους μύθου του 1829 θα τη συνεχίσουμε λογικά και αμέσως μετά όμως αμέσως τώρα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Παναγόπουλο, έχουμε αναρτήσει και στο τοίχο της Αστρικής Πύλης στο facebook το βιβλίο του τα ψηλά γράμματα της ιστορίας να πούμε λίγα πράγματα για τον κύριο Παναγόπουλο, γεννήθηκε στου Καλιανούς Κορυνθίες και ζει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά τι σπουδέ του εισήλθε στο δικαστικό σώμα στο οποίο υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως δικαστής της τακτικής δικαιοσύνη. Υπήρξε επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τα πνευματικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα θέματα της ιστορίας, της θρησκυολογίας και των κοινωνικών επιστήμων ενώ σχετικά άρθρα και δοκίμια το του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά των Αθηνών και σε εφημερίδες από τις εκδοσεις ενάλειος εκτός από το βιβλίο «Τα ψηλά γραμματα της ιστορίας» που αφορά αποκλειστικά το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα. Υπάρχει και το βιβλίο Ο Ζυγό τη Αφροδίτη που αναλύει το θέμα Η γυναίκα θύμα τη πατριαρχία και τη θρησκείας» Χωρί εμβολία, πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Θα πούμε και για το βιβλίο που το οποίο ετοιμάζει αυτόν τον καιρό. Θα γίνει σχετική ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγόπουλο. Είστε μαζί μα. Ναι, σα ακούω. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριο Παναγόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Uh, λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε να μιλάτε. Λοιπόν, uh, θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη. Uh, θα θέλαμε να μας uh, απαντήσετε σχετικά σύντομα, γιατί ξέρω ότι είναι τεράστιο θέμα. Στην εξή ερώτηση, η επα... ποιοι ήταν οι ακριβείς λόγοι uh, για τους οποίου ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Νομίζω ότι ο αποκλειστικό λόγος ήταν η απελευθέρωση από τον δεν ήτανε κοινωνική επανάσταση, δεν ήτανε επανάσταση να πάει τον τάξον. Ήτανε αγώνας για την απελευθέρωση από μια πρεόνια δουλεία που εδώ και από τότε και πριν 400 χρόνια είχε επιβληθεί πάνω σε αυτόν τον χώρο που ονομάζουμε Ελλάδα. Πολύ ωραία κύριε Παναγόπουλε, να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της Εκκλησίας στον αγώνα της απελευθέρωσης λοιπόν. Ποια ήταν η στάση της Εκκλησίας πριν, την, πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης. Η στάση της Εκκλησίας ήταν απόλυτα αρνητική. Δεν ήθελε την Επανάσταση της Εκκλησίας. Ο κλήρος, ειδικότερα η ιεραρχία, η εξουσία, η ιεραρχία. Έτσι, η ελίτ της Εκκλησίας δεν ήθελε να γίνει η Επανάστασης. Συμπορευότανε απόλυτα με το καθοτήτη, με την εξουσία, είχε πάρα πολλά προνόμια πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεν την ενδιαφέρει η αλλαγή δεν πήρε το να γίνει τίποτα καλύτερο με το να γίνει η επανάσταση Αντιθέτω ίσω ίσως θα ήταν σε βάρος αυτής της εξουσίας της εξαιρετικής εξουσίας γι' αυτό και έκανε οτιδήποτε μπορούσα να Α, την αποτρέψει ήδη αφόρησε από την πρώτη στιγμή τον Υψηλάντη τον Αλέξανδρο Υψηλάντη αφόρησε τους καπετάνεους του Μοριά, τον Κολοκοτρώνη, τον υποχρέωσε να φύγει ζάκη του, υποχρέωσε τους ιερείς να διαβάζουν αφορισμού σε και όπως αντιλαμβάνεται, όπως ξέρετε, η εποχή εκείνη το θρησκευτικό έστημα ήταν τόσο έντονο που και μόνο το άκουσμα τη λέξη αφορισμού έκανε τον οποιοδήποτε πιστό να αντιδρά και να συμμορφώνεται απόλυτα με την εξαιρετική αυτή η πρακτική. Ε, κύριε Παναγόπουλε, περνάμε σε, στην επόμενη ερώτηση. Ε, θα ήθελα να επιλέξετε δύο-τρεις προσωπικότητες ε, της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίες είναι γνωστές έτσι για τον πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο ε, διαδραμάτισαν, και να μας παρουσιάσετε μία άλλη εικόνα, μία άλλη πτυχή. Της προσωπικότητάς, του, α, της προσωπικότητάς τους, τις οποίες δεν διδασκόμαστε α, στα σχολεία. Η άποψή μου για τους, τους άνδρες τη επανάσταση, οι οποίοι συνεισέφεραν πραγματικά ουσιαστικό έργο, ήταν ο Κολουκοτρώνης, ήταν ο Υψηλάντης. Αργότερα, στα χρόνια και αυτούς της θα έλεγα προ το τέλος, σπουδαίος, σπουδαίος, όταν το ρόλο έπαιξε ο, ο με συγχωρείτε, ο Καποδίστριας, σπουδαίοι υπήρξαν επίσης ο και ο Κανδρούτσος. Αυτά τα ονόματα θα έλεγα σε αυτούς τους άντρε οφείλουμε την ευτερία μας. Υπήρξαν οι υποτεργάτε και οι κύριοι μοχλοί τη απελευθέρωση της χώρας. Μάλιστα. Ε... Θα θέλετε λίγο, να, για να περάσουμε σε ίσως σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα τώρα, ε, να μας κάνετε έτσι μια κριτική αναφορά στο ρόλο που έπαιξε ο Κοντουριώτης αλλά και γενικότερα οι Ιδραίοι εφοπλιστές ε, στα χρόνια της Επανάστασης. Ο Κοντουριώτης και η πολύ ναστική μεγαλοκαραβοκύρινση έπαιξαν ένα φοβερά ρόλο. Πολύ αρνητικό ρόλο. Τους ενδιάφερε το χρήμα, τους ενδιάφερε να αυξήσουν τι περιουσίες τους. Ιδιαίτερα οι κουντουριωτές ή ο είχαν μια περιουσία από 400.000 χρυσά φράγκα της εποχής. Ήτανε θα Έλεγα εστερούν του πατριωτισμού. Δεν ήτανε πατριώτες. Ήτανε, τους ενδιάφερε απλώς να αυξήσουν τα κέρδη τους. Τους ενδιάφερε να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά τους ωφέλη αγωνίστηκαν μόνο και μόνο και πλησίασα την Επανάσταση προσπαθώντα πάντα να αυξήσουν την περιουσία τους. Ο ΔΕ, Κουντουριώτης, ο, ο, ο Γιώρις ο Κουντουριώτης έπαιξε ένα πάρα πολύ άσχημο ρόλο. Συνεργάστηκε τον μαυροκορδάτο, έναν από τους πιο μα πιο προδοτικούς ανθρώπους του 1921 και έφερε την Επανάσταση στο χείλος του Γκρεμού. Θα σα έλεγα με απόλυτη επίγνωση, ότι η σημερινή κατάρτια της χώρας οφείλεται κυρίως στον Μαυροκορδάτο και αρνητόντος στον Κουντουλιώτη. Μάλιστα. Ε, πέρα από τους εφοπλιστές βέβαια, έχουμε και το ζήτημα των γεωκτημών. Όπως χαρακτηριστικά λέει ένας φίλος μας αυτή τη στιγμή μέσω του διαδικτύου, κύριε Παναγόπουλα, σα ρωτάει ποια ήταν η στάση των και των φορέων του παλαιού πλούτου έναντι της επανάσταση. Και αν υπήρχε κάποια διαφορά ανάμεσα στον παλαιό πλούτο και τον νέο πλούτο, δηλαδή των γεωκτημόνων και τη νέα αστική τάξη που προέκυψε αμέσω μετά την επανάσταση. Οι κοτσαμπάσιδε, τι λέμε τώρα, οι γεωκτήμονε δεν ήταν ακριβώ. ήταν οι κοτσαμπάσιδε, οι κοτσαμπάσιδε λεγόμενοι, οι οποίοι ήταν οι και οι οικονομικό ισχυρότεροι, έτσι. Την επανάσταση στην πραγματικότητα δεν την ήθελα κι αυτοί, και εφόσον αναγκάστηκαν. Να ακολουθήσουν τους ε, οπλακηγού τα Το έκανα μόνο και μόνο για να αντικαταστήσουν στην εξουσία του Τούρκου. Πίστευα ότι με ένα νέο απελευθερωμένο κράτο θα πάρουν τη θέση των Τούρκων και θα έχουν τα προνόμια τα οποία είχαν και κατά τη διάρκεια τη με την οποία συνεργαζόταν απόλυτα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, Όπω ξέρετε, οι φόροι. Του οποίου έστειλε κάθε επιμέρου επαρχία στην υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη, τη εισέπρατε ένα τοπικό αξιωματήχο, ένα Μπέη, ένα Αγά. Καθόριζε λοιπόν ένα αλφαποσό, παράδειγμα 10.000 ευρώ για την επαρχία τη Κορινθίας. Αυτό ο Πασάς ανέθετε την εισφράξη των φόρων σε ένα κοτσάμπαση, σε τοπικό κοτσάμπαση, ο οποίο εισέπρατε 25.000 ευρώ. 25 ευρώ, εδώ λέω, συγχνώμη, από, το, από τους φορολογούμενους, από τους γραγιάδες. Αυτή η διαφορά την τσέπονε ο Κοντσάπασης. Επομένως δεν είχε κανένα λόγο. Γι' αυτό και να, να, να επαναστατήσει, δεν τον ενδιαφέρεται. Γι' αυτό και είχε και στρατό ατομικό, για να μπορεί να εισπέτει τους φόρους. Είχε σπίτια, είχε πολυτέλειες, είχε... Ολόκληρο, ολόκληρο σύστημα το οποίο τον υποστήριζε και αργότερα ήταν και αυτός που ουσιαστικά δεν υπήρχε αστική τάξη ήταν αυτός που έγινε βουλευτής, έγινε υπουργός έγινε εκείνο που λέμε η ανώτερη τάξη ακριβώς αστική δεν υπήρχε δεν ήταν όπως η δική ευρώ, αστική τάξη τοτε αλλά εκείνος πάλι μετά την απελευθέρωση πήρε πάλι τα πρωτεία και συνέχιζε την ζωή την οφθενέκανε επί, επί τουρκοκρατίας. Πολύ ωραία. Έχω... συνεχίζοντα, λοιπόν ε, αυτή την καταβήθηση στο ε, ιστορικό παρελθόν της Ελληνική Απαναστάσεως και τους πρωταγωνιστές, ε, ένα άνθρωπο ο οποίος είχε ενεργό ρόλο ο οποίο κατά τη γνώμη μου είχε βέβαια αμφιλεγόμενο ρόλο ήταν ε, και ο Κολέτης, ο οποίος αν δεν καταλάθεσαι ήταν αρχηγό του Γαλόφυλλου Κόμματος, ενός γαλλόφιλου κόμματος που στην ουσία όταν υπάρχουν ιστορικές αναφορές όταν οι οπαδοί του Κολέτη και του γαλλόφιλου κόμματος κατέβαιναν να διαμαρτυρηθούν, να κάνουν μια διαδήλωση αντί την ελληνική σήκωναν τη γαλλική σημαία. Εκεί είχαμε φτάσει εκείνη την εποχή και όπως επίσης ήταν και από τους πρωταγωνιστές νομίζω της μεγάλης ιδέας ένα θέμα βέβαια που ξεπερνά την Ελληνική Επανάσταση αφορά γεγονότα από τα οποία έλαβαν χώρα αργότερα. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα, κύριε Παναγόπουλε, για το ρόλο του κολέτη στην Ελληνική Επανάσταση. Και αυτός ο άνθρωπος ο κολέτης, λέτε, από το σειράκο της Υπήρου, ήταν ο φαυλότερος άνθρωπος, ο φαυλότερος άνθρωπος της Ελληνικής Επανάστασης. Έπαιξε ένα άφριο, αθλιώτατο ρόλο για αυτός μαζί με τον Βευροκορδάτο ρεδιουργούσε, κατέστρεψε τον τόπο, οδήγησε το 1824 του Ιουναλιώτες εναντίον των μοραίτων κατέστρεψε την Πελοπόννησο, την κατέκαψε την Πελοπόννησο, χάρη στο Αγγλικό Δάνειο, είχε έρθει τον Ιούνιο του 1824 η πρώτη δόση του Αγγλικού Δανείου, τη μοίρασε ο Κουντουριώτης ο οποίος το παρέλαβε και ήταν τότε αρχηγός του κράτους, τη μοίρασε μεταξύ αυτού του Κολέτη και του Γκούρα και κατέφτασε ο, ο Κολέτης, ο γούρας μαζί με το μακριγιάννη ο οποίος ήταν ο, ο, ο, ο φύλακας της Κάσας του Κολέτη με τις χριστές αγγλικές γλίες. έτσι δίκασε την Πελοπόννησο, ρεμάξα την Πελοπόννησο μόνο και μόνο για να καταστρέψει τον Κολοκοτρώνη ο οποίος δεν ήθελε να δοθεί να πάρει Ελλάδα αγγλικό δάνειο Μέση που τα κατάφερε δημιουργήσε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο έτσι παραλίγο η παράσταση να αναβαγήσει και κατάφερε να κλείσει τον Κολοκοτρών και τους άλλους οπλακηγούς στη φυλακή στην ήδρα Ήτανε άθλιος ο ρόλος του γιατί ήταν ένας πολύ φιλοκρήματος, φαύλος άνθρωπος θα έλεγα ότι ήταν της σημερινής φαυλοκρατίας έτσι ο αρχιγέτης δηλαδή ο Εκείνο ο οποίο εφεύρεται τη φαυλοκρατία ήταν ο Κολέκτη. Θα σα πεινώσω μόνο ότι το... αυτό ήταν ο γιατρό του ιδιού του Αλίπα τα Γιάννενα, και από το 1917 είχε και μία εταιρεία, αν την πούμε έτσι στα Γιάννενα, και είχε μία κτηματομησιτική εταιρεία. Αγόραζε μεγάλε εκτάσει. Μεταξύ αυτών είχε αγοράσει και ένα μεγάλο μοναστήρι με μεγάλη έκταση και έκανε ε, και, και, και ε, τόκιζε λεφτά, έδιε λεφτά με τόκο. Αυτός ο Κολέτης υπήρξε άκριος άνθρωπο, και αργότερα βέβαια έγινε και προφηπουργός όπω ξέρετε και άφησε και περιουσία πίσω του μεγάλι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλο, εγώ θα ήθελα να σας, να σας κάνω μία ερώτηση δική μου και μία ερώτηση ενό φιλοκρατή. Θα ήθελα να πάμε στο ζήτημα των ξένων δυνάμεων και να μου απαντήσετε ποιο ήταν ο ρόλο των ξένων δυνάμεων πριν και κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση. Καθώ επίση θα ήθελα να μου κάνετε και έναν παραλληλισμό με το σήμερα, υπάρχει και μία ερώτηση ενό του φίλου μας του Γιάννη που μα ακούει, ο οποίο σα ρωτάει ποια είναι η απόψη σα για τον Ανδρέα Μιαούλη. Αν έπαιξε έναν καλό ή κακό ρόλο στην Επανάσταση, θα σα παρακολούσω να απαντήσετε και εσεί δύο ερωτήσει. Ναι. Πάμε που είμαι έτσι αυστηρό, πολύ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ακολουθήσουμε τον Σολομό, έτσι εθνικό είναι ότι είναι αληθέ. Και αυτά τα οποία σα λέω είναι αληθινά. Να ξεκινήσω όμω από το τελευταίο που είπατε για τον Μιαούλη. Ο Μιαούλη ήταν αγαθό, ήταν ένα πολύ καλό ναυτικό, είχε πρωτοστατήσει στον αγώνα είχε βοηθήσει πολύ στον αγώνα. Δυστυχώ όμω. Τα τελευταία χρόνια έπεσε στην ταπλοκάνια του Μαυροκοδάτου και του Κουντουριώτη και το 1831 έτσι προκειμένου να καταστρέψει τον Καποδίστια πήγε στον πόρο και έκαψε το στόλο. Ένα, ένα τραγικό, ένα φοβερό μεγάλο έγκλημα που η, η επίσημη ιστορία ουσιαστικά το αποσωπα. οπά. Κατέστρεψε το στόλο τα, τα πλοία τα οποία είχε μπατώσει η Ελλάδα να αγοράσει από την Αγγλία και από την Αμερική τα τη από την Ελλάδα που ήταν ε, η, η, η, το μεγαλύτερο πλοίο που είχε αποκτήσει η Ελλάδα και το έχει πρόσωπο ανάκληβα Αμερικάνους και έτσι αμάβρωσε, αμάβρωσε αυτή τη φήμη και την προσφορά του στην πατρίδα Τώρα μου είπατε επίσης έτσι να σας περιγράψω την, να σας περιγράψω ήταν οι η, η συμπεριφορά των μεγάλων, μεγάλων τότε δυνάμεων. Τότε, με ακούτε. Ναι, ναι, σα ακούω. Ουσιαστικά σα ζήτησα να μου περιγράψετε τον ρόλο των ξένων δυνάμεων πριν και κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση, καθώ επίση και να μου κάνετε έναν παραλληλισμό με το σήμερα. Οι δυνάμει ήταν τρει, οι δυνάμει. Τέσσερι με την Αυστρία. Δηλαδή, η Αγγλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρωσία. Σιγά σιγά από το δεύτερο τη Επανάσταση. Η, Αυ... η Αυστρία είχε κάπως έτσι αδυνατήσει, ουσιαστικά ρόλο στα ελληνικά πράγματα έπαιζαν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Εκείνη η οποία έπαιξε επίσης έναν βόλιο ρόλο ήταν η Αγγλία, αυτή είχε ανακατευτεί, είχε τους ανθρώπους εδώ που η Αυστροπίτης ήτανε ο κυρίω ο Μαυροκορδάτος μαζί με τον Κοντουριώτη και τον Μιαούλη και τον Ντομπάζη. Αυτή ήταν το... το πούμε έτσι το αγγλό φιλοκόμμα. Η Αγγλία επαιδείωκε πάση θυσία να μην απελευθερωθεί η Ελλάδα παρά να γίνει μόνο η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες ίσω αυτόνωνε υπαρχία υπό την επικυριαρχία του Σουπτάνου. Και μάλιστα θα πήρουν κάθε χρόνο φόρο υποτέλεια από 1,5 εκατομμύριο γρόσσα. Δεν ήθελε με τίποτα να αυξηθούν τα όρια. Γι' αυτό και επειδή ο Κολοκοτώνης αντιδρούσε συνέχεια τον είχαν βάλει στο μάτι και προσπαθούσαν να το εξοδώσουν. Θα σας πω μόνο ότι στις 2 Φεβρουαρίου του 25, φυλακίσανε τον Κολοκοτρώνηστη στην Ήγρα, στις 7 υπέγραψαν οι Άγγλοι το δάνειο και το ώστερα στον Κουντζουριώτη και στις 12, 13 Φεβρουαρίου του 25 κατέφτασε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και την κατέλαβε. Mm. Δεν ήθελε λοιπόν με κανένα λόγο να περισταστεί η χώρα. Αγωνίστηκε επίσης σε ραντιούν του Καποδίστρια ο οποίος ήθελε το αντίθετο να επεκτείνει τα όρια της Ελλάδος και είναι η Αγγλία εκείνη μαζί με τη Γαλλία η οποία όπισαν το χέρι του Μαυρομηχάνη και δολοφόνησαν τον Καποδίστρια και το δολοφόνησαν επειδή αντιδρούσε και δεν ήθελε να δεχτεί αυτό το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1829 να, το, με το οποίο καθοριζόταν τα όρια της Ελλάδος το, μέχρι τον αισθμό και τη. Ε, ...και τις Κυκλάδες. Ε, με βάση αυτά τα γεγονότα... ...η, η Αγγλία επειδή και το εξής... είχε στην κατοχή της ήδη τα Επτά μισσα, είχε τη την Μάλτα... ...αποκτούσε και την Ελλάδα... Το, μάλλον το Μοριά θα το έλεγα... Έτσι, ...την Πελοπόννησο... ...η Κρήτη ήταν υπό Τούρκη κατοχή... ...ήτανε φιλική δύναμη η Τουρκία... ...ήτανε φίλη τη. ...ήχε λοιπόν και την Κρήτη... ...τη Μάλτα, την Πελοπόννησο και επομένως αλόγιζε ο Ρωσορό τη Μεσόγειο. Και είχε αποκλείσει τη Γαλλία. Η Γαλλία επίσης ήθελε τον περισμό της Αγγλικής πολιτικής και οι δυο μαζί η Γαλλία και η Αγγλία δεν ήθελε να κατέβει στη Μεσόγεια η Ρωσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός ήταν εμμυρέος για την Ελλάδα. Δηλαδή θα τον παρομοίαζα σαν μια μάχη στο βάλτο μεταξύ βουβαλιών και η Ελλάδα ήταν το βατράκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ωραία μας συνέντευξη. Ε, θέλω να σα ρωτήσω και μια προσωπική απορία κιόλα. Ε, θα ήθελα να μου αποτιμήσετε τον ρόλο του Καποδίστρια. Όπως ξέρουμε και υπάρχουν και ιστορικά το περί αυτού, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον πριν και στα πρώτα χρόνια της επανάσταση, η στάση του Καποδίστρια ήταν αρνητική είχε απειλήσει τον Ξάνθο, το μέλος, τον ιδρυτή, ένας από τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας με απέλαση όταν πήγε να του, να τον μιλήσει στην φιλική εταιρεία αλλά και τον Γαλάτη ο οποίος είχε έρθει να τον μιλήσει για επανάσταση τον αντιμετώπισε κακήν κακός. Βέβαια μετά είδαμε ότι ήταν ο κυβερνήτης, ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας με πταετή θητεία, δεν την ολοκληρώσε ποτέ καθότι δολοφονήθηκε ε, κάντε μα μια αποτίμηση του ρόλου του Καποδίστρια. Να υπενθυμίσω στου ακροατέ, ε, αν και νομίζω οι περισσότεροι δεν θα το ξέρουν, ότι στην ουσία ο Καποδίστρια ήταν ε, ιταλική καταγωγή. Ωστόσο, είναι, σήμερα γιορτάζεται ω ένα από του εθνικού μας, εθνικούς μας ήρωες καθότι ε, το δίκαιο του αίματο ε, ανήκει σε άλλε εποχέ. Και τέλο πάντων, να μην αναλύω τη δική μου άποψη. Ε, ο λόγο σας περάσει στον κύριο Παναγόπουλο. Για να ξεκινήσω το τελευταίο τώρα αν ήταν γενετσιάλικης καταγωγής ή όχι και ποιοι ήταν τούρκικης καταγωγής, εσλάβικης καταγωγής. Είναι μεγάλο θέμα έτσι. σα λέω ευθέω την εποψή μου. Ο Καποδίστρας ήταν ο μεγαλύτερος, είναι ο μεγαλύτερος άντρας μαζί με τον Κολοκοτόνη της ελληνικής ιστορίας. Τις αποδείξεις τώρα για και του λόγου του αληθές με το οποίο σας ομιλώ θα είναι σε ένα βιβλίο το λέω επειδή συμβαίνει να με ρωτάτε: Θα κυκλοφορήσει σε ένα περίπου μήνα και θα περιέχει τα ντοκουμέντα και τι αποδείξει για αυτό που σα λέω για τον Καποδίστρια. Μπορεί ο υπουργό των εσωτερικών του Τσάρου να αντιδρούσε στην επανάσταση, στην ουσία την ήθελε και την βοηθούσε μυστικά, αλλά δεν μπορούσε ο υπουργό του Τσάρου να αντιδράσει τόσο, να, να την διότι είχε απέναντί του το μέτρηθμο με την Αυστρία. Ήταν το 1815 που μετά την ήττα του Ναπολέοντος είχαν συνασπιστεί αυτές οι δυνάμεις δηλαδή η Γαλλία η, η Αυστρία η Πρωσία, η Ρωσία οι υπείσταν αρχικέ δυνάμεις και ήθελαν αυτό το μοιασμα του Ναπολέοντος τη Γαλλική Επαράστασης να δηλαδή, μην μολύνει ολόκληρη την Ευρώπη αντιδρούσαν έντορα. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Καποδίστριας από τη θέση του αυτή υποστηρίξει φανερά την Ελλάδα. Αναγκάστηκε μάλλον δεν, όχι αναγκάστηκε, δέχτηκε αργότερα να περαιτηθεί αυτοίς του Υπουργού με μεγάλη του γλύπη, ε, αλλά υπηρέτησε τόσο πιστά την Ελλάδα όσο κανένας άλλος μέχρι σήμερα. Σας λέω μόνο ότι η, η, η, η τρίτη ευθροσυνέταση των Ελλήνων που καθόρισε 180.000 φύμι και σμιστό δεν δέχτηκε και δεν πήρε ποτέ του αυτό που λέμε σήμερα αποζημίωση βουλευτική αποζημίση του αρχηγού του κράτους, ούτε ένα φήνικα, ούτε μία δραχμή. Αντίθετα, από την προσωπική του περιουσία, ξόδεψε ένα εκατομμύριο φράγκα, βοηθώντα τον αγώνα της Ελλάδος. Δεν υπήρξε μέχρι σήμερα στην ελληνική ιστορία σπουδαιότερος άνθρωπος από τον Καποδίστρια. Λεπτομέρειες και, ε, επιχειρήματα και αποδείξει θα τις δείτε σε ένα μήνου, σε έναν μήνα που θα κυκλοφορήσει το νέο μου βιβλίο με τίτλο Όλα στο φως» από τι εκτό ανάλυου. Και θα έχουμε τότε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να μου πείτε τις αντλήσει σα. Πολύ ευχαρίστω κύριε Παναγόπουλο. Θα το διαφημίσουμε βέβαια και από εδώ. Από την Αστρική Πύλη, λοιπόν. Μία ερώτηση. Φιλοσοφικού ή στοχαστικού περιεχομένου, θα έλεγα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μα απασχόλησε εδώ κατά τη διάρκεια τη πρώτη ώρα με τον, τον Αντρέα και θα ήθελα να σα μεταφέρω αυτόν τον προβληματισμό. Από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε για όλε αυτέ τι καταστάσει που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια τη επανάσταση του 1921, καταλήξαμε τελικά στο κρίσιμο ερώτημα: Ποιο είναι τελικά ο Έλληνα, ποια είναι η, η ταυτότητά του, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την ιδιοσυγκρασία του, τι σχέση. Έχει με το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες Είναι περισσότερο ένας αρχαίος Έλληνας Είναι περισσότερο ένας βυζαντινός Ποια είναι τα συμπλέγματα που ακολουθεί Επειδή σας είπα πάρα πολλά πράγματα και έχω μομβαρδίσει Θα ήθελα πολύ απλά να μου απαντήσετε στην ερώτηση Ποια είναι η ταυτότητα του νέου Έλληνα Από την ελληνική επανάσταση του 1821 και εξή. Είναι αυτά που είπατε είναι αλλά μαζί έχει και τι αρετέ, έχει και τι κακίε και τα λατώματα. Όλο αυτό που είτε μαζί. Δεν μπορεί να εξαντληθεί τώρα το ζήτημα αυτό, ξέρετε, σε μια μικρή, έτσι, μικρό χρόνο και μια ραδιοφωνική εκπομπή. Εκείνο που μπορείς να σας πω ότι η ταυτότατη πραγματικό Έλληνα είναι του Έλληνα που αγαπάει την πατρίδα του. Χωρίς περιορισμού με απόλυτη πίστη στην πατρίδα του, έτσι. Και χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από άλλες και ξένες δυνάμεις σας λέω μόνο ένα πράγμα ότι επειδή προηγουμένω αναφερθήκαμε στον Καποδίστρια αυτός ο έμπειρος υπουργός των εξωτερικών Πουπουτσάρου ο οποίος ήταν από τους ισχυρότερους ανθρώπους της Ευρώπης της ε, την εποχή εκείνη στις 13 Ιανουαρίου του 1828 στις 8 Ιανουαρίου στην Ελλάδα τον επισκέφτηκε την επόμενη μέρα, 12, παρέδωσε την εξουσία ο Γιωργάκη Μπελιγαντέ Μαυρομιχάλη, ο γιο του Πετρόμπεϊ, ο οποίο ήταν πρωθυπουργό την εποχή εκείνη. Αυτό του παρέδωσε την εξουσία του Καποδίστρια, ο μετέπειτα δολοφόνο του. Τον δέχτηκε λοιπόν στην Έγινα την επόμενη μέρα τη παράδοση εξουσία ο Καποδίστρια και έκανε μια πολύ σοβαρή συνομιλία κατά την οποία του είπε του Μαυρομιχάλη, ότι ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Δηλαδή εκείνος που υπακούει, που ακούει και συμβουλεύει τους ξένους είναι προδότης. Και εις, εις ασθένια με ελληνική θεραπεία ελληνική. Λοιπόν, ο αληθινό Έλληνα είναι εκείνος που αγαπάει την πατρίδα του και δεν επηρεάζεται από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Πολύ ωραία. Ε, θα ήθελα να σχολιάσουμε, βέβαια, δεν αφορά τόσο άμεσα την επανάσταση του 21. Ε, θέλω να μιλήσουμε λίγο ίσως και για τη μεγάλη ιδέα που υποτίθεται θα έφαινε ξανά στο προσκήνιο και θα γεννούσε από τις τάχτες της τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και θα πάρουμε και την πόλη. Στην ουσία νομίζω ότι αυτός που την γέννησε και την εφήβρε την έννοια την ιδέα της, με, της μεγάλη ιδέα ήταν ο κολέτη, ο οποίος βασίστηκε ίσως σε κάποια πράγματα που υπήρχαν στον ψυχισμό του Έλληνα ωστόσο όταν προσπαθείς να ξαναγεννήσεις κάτι το οποίο οι ιστορικές συνθήκες το έχουν ξεπεράσει είναι λες ψέματα στο λαό ε, όπως επίση είχε αποδειχθεί ότι ο ίδιος ο κολέτη, ο οποίος ήταν ο, αυτός που έφερε αυτή την μεγάλη ιδέα στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής ήταν στην ουσία άλλος ένας ψεύτης καθότι είχε στείλει και επιστολή στη Γαλλία καθότι ήταν αρχηγός του γαλλόφιλου κόμματο όπου τους ηρεμούσε λέγοντάς τους ότι δεν είναι τίποτα αυτά δεν έχω κανένα σκοπό να εξτρατεύσω εναντίον τη Τουρκίας και στην ουσία καταράκωνε την έννοια της μεγάλη ιδέα, η οποία βασίλευε για πολλά χρόνια στον ελληνικό χώρο και ήταν, δημιούργησε πολλά δεινά τα οποία φτάνουν ίσως και μέχρι σήμερα και να πούμε να μιλήσουμε όλο αυτός ο μεγαλοϊδρατισμός που έχει μείνει η φράση ω τώρα στην ουσία μας κατέστρεψε, φτάσαμε στο 1922 και στην καταστροφή της Μύρνη, όσων η άλλοι Έλληνες πολιτικοί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα άλλων δυνάμεων και τα δικά τους και των οπαδών τους και να φάνε χρήματα στην ουσία πάλι, οδήγησαν τον ελληνισμό στην απόλυτη καταστροφή του, δηλαδή στην αποκοπή μας από την Μικρά Ασία, μια ιστορία χιλιετίων. Ε, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εθνική καταστροφή που έχει υποστεί η Ελλάδα. Και για να φτάσουμε και σε μια ερώτηση προς τον α, κύριο Παναγόπουλο, να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία της μεγάλης ιδέας α, στηρίχθηκε σε έναν πόλεμο για την επικράτηση της ιστορίας θα λέγαμε δηλαδή γνωρίζουμε ότι τη μεγάλη ιδέα την προμόταρε ο Παπαριγόπουλος, ο ιστορικός που, ήρθε, που ερχόταν σε σύγκρουση με την ιδέα που είχε για την ιστορία και για τον Έλληνα και για τον όρο Ελλάδα που είχε ένας άλλος μεγάλος ιστορικός μας περισσότερο άγνωστος βέβαια και είναι επόμενο αυτό ο Κωνσταντίνος Οσάθας. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Πανα... Παναγόπουλο, ρωτώντα τον γι' αυτόν τον πόλεμο τη ιστορία. Ποια είναι η ιστορία που γνωρίζουμε σήμερα οι Έλληνε και πώ μπορεί κάποιο ο οποίο ενδιαφέρεται να γνωρίσει άγνωστε πτυχές τη ιστορία του, π... τι θα του προτείνατε, Πώ θα του προτείνατε να κινηθεί, Είναι δύσκολο. Δεν η ιδιαίτερη ιστορία. Λοιπόν, εσεί τα είπατε όλα τώρα σχετικά που το να σου έχω ελάχιστα να πω για τη μεγάλη ιδέα, ήταν μια ουτοπία που την κλήρωσε ακριβά το έθνος, έφτασαμε στον πόλεμο του 1897 στην καταστροφή, έφτασαν στη Λαμία η Τούρκοι, τους πληρώσαμε ένα δισεκατομμύρια κρήματα, πέσαμε στην πρόκευση, ακολούθησε το 1822 η καταστροφή. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε, από μια ανανοησία, από μια ουτοπία, ουτοπική ιδέα του και του γυνολοποίησε ο ο Ποκολέτης και την είχε αναγάγει σε ειδωληψία ο, ο, ο ιστορικός, ο Μαπαδηγόπουλος. Λοιπόν, ε, δεν είναι πρώτο για κάτι το σοβαρό, ήταν κάτι το ανέφικτο που μας κατέστρεψε, δεν μας βόησε σε τίποτα απολύτως. Τώρα ο Έλληνας πώς θα μάθει ιστορία όταν η επίσημη ιστορία δεν διδάσκει την αλήθεια, έτσι είναι γεμάτης κομπημότητες, είναι γεμάτη ψέματα, κρύβουν την αλήθεια, δεν την ξέρει ο λαό. Πρέπει να θα την μάθει. Θα, θα σα έλεγα, ξέρω εγώ, με, να, να με συγχωρέσετε, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο Δεν διαβάζει βιβλία σαν αυτά που γράφω εγώ. Να, αλλά βιβλία τα οποία και να αποδικείουν τα γεγονότα να έχουν τι αποδείξει. Όχι απλώ να θεωρητικολογούν και να αναφέρονται έτσι αορίστω και γενικώ. Εάν διαβάζει κανεί όχι μόνο τι λέει λέγεται επισήμω, αλλά και εκείνο που ακριβώ. Δεν το λένε οι επίσημοι. Είναι σαν αυτό που λέμε σήμερα, ότι η κυβέρνηση διαψεύδει, θα περιμένει το τι θα γίνει. Επομένως, εκείνα τα οποία η ιστορία διαψεύδει, εκείνα, από εκείνα μέσα μπορεί να βρεις την αλήθεια και να μάθεις ποια είναι η πραγματική και αληθινή ιστορία. Ένα τέτοιο, μια τέτοια δουλειά έχω κάνει, όπως είπα με το Ρεύριο Δουλειό, το οποίο ευχαρίστως θα κριτικάρετε και θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή άδικο μάλιστα. Λοιπόν. Το ίδιο θα προτείναμε και εμείς στους αγροατές Θα πούμε και αφού σας αποχαιρετήσουμε Και θα κάνουμε κάποια πρόταση για βιβλιογραφία Πού να απευθυνθείτε για να μάθετε περισσότερα πράγματα Γιατί προφανώς ε, οι πηγές μας είναι καλό να είναι πολλές, πολυπίκυλε, Υπάρχουν πολλές θεωρήσεις της ιστορίας, ούτως ή άλλως ε, Ωστόσο η πιο πτωχή θα λέγαμε Είναι εκδοχή της ιστορίας του σχολείου βέβαια Κάποιος θα πει ότι έχει έναν παιδαγωγικό ρόλο είναι τα παιδιά είναι κάτι άλλο εντάξει δηλαδή στο Λίκειο χάζα τα παιδιά δεν καταλάβα τι παιδαγωγικούς σκοπούς επιβάλλει να τους φουσκώνουμε τα μυαλά με μύθους με ψέματα και με απουσία πληροφόρηση εν τέλει για την πραγματική του ιστορία. Τέλο πάντων, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγόπουλο που ήταν στην παρέα του Ατλαντή και στην Αστρική πύλη απόψε. Και αρκετοί ακροατέ να πούμε ότι μα στέλνουν τα μηνύματά του και μα ευχαριστούν, διότι όπω λένε έμαθαν πολλά πράγματα που δεν γνώριζαν απόψε το βράδυ. Σα ευχαριστούμε λοιπόν, κύριο Παναγόπουλο, και ελπίζουμε κάποια άλλη στιγμή να σα έχουμε μαζί μα να συζητήσουμε για άλλα θέματα που έχετε θίξει. Μέσα από τα βιβλία σας. Σε και στο Ηράκλειο, έτσι, γιατί μιλάμε εγώ. με Κρήτη απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη που εγώ να με ακούσετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, α, αυτό ήταν ο κύριος Παναγόπουλος. Η ώρα έχει πάει... Πλησιάζει πλέον τις 12 παρα 10, υποτίθεται ότι έχουμε και τους δύο συνεργάτες μας σήμερα. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό το οποίο θα σας ανακοινώσουμε πριν κλείσουμε είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής, τη επόμενης Δευτέρα, που είναι επίσης βόμβα. Δεν θα πούμε τώρα κάτι και ο καλεσμένος και το θέμα θα σας κάνει να... Ανατριχιάσετε θα έλεγα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Κώστατο Μαυραγάνη, τον δημοσιογράφο από το πόρταλ της Καθημερινής, με τη στήλη του για την προωθημένη επιστήμη, καθώς επίσης και τον του Τζαπόγα από την Καλαμάδα, το μέλος της ομάδας Πιθέας, της εξερευνητικής ομάδας του μεταφυσικό.gr να μας μιλήσει για το εναλλακτικό ταξίδι και έναν εναλλακτικό προορισμό. Εγώ θα ήθελα να κάνω έναν επίλογο στο αποψινό κεντρικό Αχα. θέμα Μάλιστα. καθότι όπως σα είπαμε και πριν δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα εγώ είχα αυτές τις μέρες καταβυθιστεί στη βιβλιοθήκη μου διάβασα ολόκληρα βιβλία κρίμα είναι να μην κάνω ένα επίλογο τουλάχιστον. Έχεις... Έχεις να πεις πράγματα <χει> το καταλαβαίνω. Ναι. Θέλω να, πω, να σχολιάσω ποια ήταν η έμπνευση όλων αυτών των αγωνιστών που σήμερα μας χάρισαν την ελευθερία αλλά όπως είπαμε, έπαιξαν και οι ξένες δυναμίες, ένα ρόλο να το πούμε αυτό, μην το ξεχνάτε ποτέ Δυστυχώ από την αρχή της νεότερης ιστορίας μας ε, είμαστε ένα έθνος το οποίο δεν υπήρξε ποτέ ελεύθερο και ανεξάρτητο Από τη, πριν κάν την ίδρυσή μας στο 1825 ε, η Ελλάδα είχε συνάψει ήδη το πρώτο της δάνειο χρωστάμε πριν ακόμα Ιδρύσουμε το νεοελληνικό κράτος. Και χρωστάμε ακόμα και πιστεύω θα χρωστάμε για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό μην το ξεχνάτε, μην νομίζετε ότι ε, ζούμε σε ένα ελεύθερο έθνος. Είμαστε μια εξαρτώμενη δημοκρατία από την αρχή της ιστορίας μας. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σημερινό. Τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Ε, δεν είμαστε εδώ για να... Λύσουμε ένα μυστήριο αιώνα, ένα πρόβλημα αιώνα, αυτό λύνεται προφανώ με επανάσταση. Τέλο πάντων. Και για να κάνω κι εγώ έναν επιλογό, Ανδρέα, επειδή με τσίγκλισε, θυμήθηκα κάτι το οποίο είχε γράψει κάποιο φίλο τη εκπομπή στον τοίχο του στο Facebook πριν από λίγε μέρε και το θεώρησα απολύτω σωστό και νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο μήνυμα για να κλείσουμε μια εκπομπή που αφορά του μύθου το 2021. Γράφει λοιπόν ο φίλο μα. Επειδή βλέπω σε κάθε επέτειο να επαναλαμβάνεται αυτό το κουραστικό, ανεδαφικό και ξένο προ τη θύραθεν παιδεία μα μεσιανικό απόφθεγμα, που αναφέρει ότι για μα πολέμησαν, για μα έχησαν το αίμα τους», η κάθε γενιά μάχεται τελικά για το παρόν τη. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή εκπομπή, γιατί και εμεί σήμερα έχουμε ένα παρόν. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, όπως ήταν και εκείνοι οι άνθρωποι το 1821. Και πρέπει να, να μαχόμαστε για το δικό μας παρόν, έτσι ώστε και οι απόγονοί μας να βρουν έναν καλύτερο κόσμο. Αλλά κυρίως για το δικό μας παρόν. Και αυτό σκεφτείτε ότι την επόμενη φορά που θα κατέβετε για κάποια διαμαρτύρια στο δρόμο. Και όπως ο γενναίος στρατηγός Μακρυγιάννης έλεγε, χωρίς συχνώς λογιότητα ή θύραθεν παιδείας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνδρες του κόσμου κατοικούν τόσους αιώνες στον Άδη, σε έναν τόπο σκοτεινών Και κλένε και βασανίζονται για τα πολλά δεινα Που τραβάει η δυστυχισμένη μερική πατρίδα τους Όλοι οι προκομμένοι άνδρες των παλαιών Ελλήνων Οι γονέι όλης της ανθρωπότητας Ο Λικούργος, ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Αριστίδης, ο Θεμιστοκλής Ο Λεονίδα, ο Θρασίβουλο, ο Δημοσθένης και οι επίλυποι πατέρες γενικός της ανθρωπότης κόπιαζαν και βασανίζονταν νύχτα και ημέρα με αρετή, με ειλικρίνια, με καθαρόν ανθρωπισμόν, να φωτίσουν την ανθρωπότη να έχει αρετή και φώτα, γενεότητα και πατριωτισμό. Αυτό είναι το κλείσιμο λοιπόν της Αστρικής Πύλης για, το, για τους μύθους και τα έτσι άγνωστα περιστατικά της Επανάστασης του 2021. Βλέπετε ότι ο ο οποίο στην ουσία ήταν μνημονεύει τους αρχαίους Έλληνες καμία αναφορά ούτε για Βυζάντιο, ούτε για Παπαδαριό ούτε τίποτα τέλος πάντων πάμε σε ένα τραγούδι ένα μπλουζ τραγούδι και πανερχόμαστε με την ραδιοφωνική μας στυλή, με την προθυμενή επιστήμη Ατλαντής, μόνο ροκ Λοιπόν με τους ήχους του BB King και του Eric Clapton δυστυχώ θα πρέπει να το κόψουμε το κομμάτι Διότι έχουμε ξεπεράσει πάλι τα χρονικά μας περιθώρια Και από σεβασμό και στους επόμενου θα είναι καλό να γρηγορεύουμε Έχουμε στην γραμμή μας τον συνεργάτη της εκπομπή μα Στην στήλη του της προωθημένης επιστήμης Είναι μαζί μας ο Κώστας ο Μαυραγάνης, Ο οποίος σήμερα μας έχει ένα θέμα για την ηλικία της Ελλήνης και θα ήθελα να μας το αναλύσει γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα αναφορικά με τον φυσικό μας δορυφόρο. Καλησπέρα κοστά; Πολύ καλησπέρα σας. Ε, δεν πρόκειται για την ακρίβεια για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ηλικία της σελήνης, αλλά με την προέλευσή της. Λοιπόν, ε, η ουσία είναι ότι η επικρατούσα θεωρία σχετικά με την προέλευση του φυσικού μας δορυφόρου είναι ότι αποτελεί παιδί της γης Ενό ουρανίου σώματος το οποίο συνετρίβει πάνω στον πλανήτη μας κάποια στιγμή στον μακρινό παρελθόν. Ωστόσο και πρόσφατες έρευνες οι οποίες έγιναν από ομάδα του Πανεπιστημίου του Σικάγο δείχνουν ότι μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η συγκεκριμένη ομάδα με επικεφαλή στην γεωχημικό ανέλησε ανέλυσε σε ελληνιακά πετρώματα. Αυτό που θα ανέμενε κανείς θα ήταν η σύστασή τους να δείχνει τόσο ε, παρουσία Στοιχείων τα οποία συναντώνται στη γη είναι πετρώματα όσο και πιο εξωγήινων ουσιών και στοιχείων από αυτό το ουράνιο σώμα το οποίο υποτίθεται ότι έπεσε πάνω στην γη ωστόσο δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς όπως έδειξε η έρευνα αυτό που προκύπτει είναι ότι ε, τα, η σύσταση των πετρωμάτων των σεληνιακών πετρωμάτων που μελέτησε η ομάδα παραπέμπει στην γη και όχι απλά παραπέμπει στην γη παραπέμπει μόνο στην γη κινός εάν ισχύουν τα, αυτά που τα οποία έδειξε η έρευνα αληθεύουν, η σελήνη, ο φυσικός είναι ένα 100% παιδί εντός εισαγωγικούν του δικού μας πλανήτη. Τώρα το πώς μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να αποκόπηκε από την γη η σελήνη και να τέθηκε σε τροχιά, είναι κάτι το οποίο η επιστήμη προ το παρόν τουλάχιστον δεν είναι σε καμιά περίπτωση σε θέση να εξηγήσει. Αξίζει να πούμε ότι κατά καιρού για τη σελήνη έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα και έχουν εμφανιστεί θεωρίε οι οποίε πικύλουν με κάποιε από τι αγαπημένε μου, τι πιο έτσι πολύχρωμα, θα λέει κανείς, να φαίνει το φυσικό μα δορυφόρο να είναι ένα πλανητοειδές διαστημόπλιο, απικιακό, θα μπορούσε να πει κανεί, από το οποίο προήλθε η ζωή κατά κάποιο τρόπο στη γη. Δηλαδή ότι. Επρόκειτο για ένα ουράνιο σώμα το οποίο κάποια φυλή η οποία βρισκόταν υπό εξαφάνιση το πήρε, το έσκαψε, το μετέδρεψε ένα μεγάλο διαστημόπλιο και καβαλώντας το ήρθε εδώ και απήκησε μετά του πλανήτη μας. Τώρα δεν επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια από τις πλέον ακραίες θεωρίες αλλά παρόλα αυτά είναι, έχει το δικό της ε, χαρακτήρα επιστημονικής φαντασίας. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η παράξενη πτυχή που έδωσε, Κώστα, στο τέλο. Χωρί αμφιβολία, το, το μυστήριο γύρω από την προέλευση, όπω είπε ε, και εσύ, τη Ελλάδα. Καλά κρατεί. Εμεί από τη μεριά μα να σε, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου στην απόψηνή Αστρική και να πούμε ότι θα είσαι μαζί μα. Σε δύο εβδομάδε, ω γνωστόν, κάνουμε ένα rotation στους συνεργάτε τη εκπομπή. Καθότι είναι τέσσερι και δεν χωράνε και τέσσερι σε κάθε εκπομπή. Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδε, Κώστα. Καλό, Καλό βράδυ. Βράδυ. Καλώς σας βράδυ και καλή συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Κώστας ο Μαυραγάνης. Α, τώρα, Αντρέα, δεν ξέρω αν θες να... Ε, είχες πει κάτι για βιβλιογραφία, ισχύει. Ναι. Ναι. Ε, θα βάλω έτσι λίγο μουσικό χαλί και θα πούμε έτσι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, προτινόμενα βιβλία για την επανάσταση του 2021. Ακούσαμε έτσι, λίγο μουσικούλα να χαλαρώσουμε, να ανασκουμποθούμε, να μαζέψουμε λίγο τις πηγές μας, γιατί τώρα τις έχω καταγράψει. Λοιπόν, ε, για όσους θέλουν να ρίξουν μια, μια ματιά στην άγνωστη, για τους περισσότερους, η ιστορία του 1821 και του Αγώνα, Τα, αν θέλετε πάρτε χαρτί και μολύβι ή στυλό και μολύβι, έχετε χρόνο, προλαβαίνετε. Καλά και πληκτρολόγιο μπορεί να πάρει. Και, και πληκτρολόγιο φυσικά, <laughs> να σημειώσουν κάποια ονόματα... Αρχικά και μετά θα δώσω και βιβλία, τα οποία με το έργο που έχουν κάνει μας ρίχνουν φως σε αθέατατες πλευρές της ελληνικής και νεοελληνικής ιστορίας. Λοιπόν, αναζητήστε ιστορικά δοκίμια και ιστορικά βιβλία του, των κυρίων-κυρίων. Κορδάτος, πολύ σημαντικός ιστορικός, κόκκινο φωτιάδης. Επίσης ο γερμανός ιστορικός Μέντελσον Βαρθόλδη. Πολύ καλή πηγή είναι και το κυκλοπαιδικό λεξικό ελευθερουδάκι. Πάρα πολύ καλή πηγή. Αν... Και αν θέλουμε να ανατρέξουμε σε πιο έτσι, κοντινούς στην εποχή μας συγγραφής. Ε, οι προτάσεις που θέλω να σας κάνω είναι οι εξής. Έχω τρεις προτάσεις. Ε, είναι το βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη. Αγαπημένος συγγραφέας για μένα τουλάχιστον. Ιστορία εντός παρνηθέσεως κομικοτραγική του νεοελληνικού κράτους 1830-1974. Έχει κάποιες αναφορές για το 1821, ωστόσο ε, ανατρέχει σε όλη την ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Ε, δηλαδή έχει θεματολογία η οποία επεκτείνεται και στο σήμερα μέχρι το 1974. Εκδόσεις του 21ου αναζητήστε το βιβλίο, γράφει πολύ ευχάριστα, δεν είναι ακριβώς... Η αποστηρωμένη γραφή ενό ιστορικού επιστήμονα Ο άνθρωπος γράφει με πολύ χιούμορ μέσα Ο Βασίλης Ραφαλίδης είναι πολύ γνωστός για τα βιβλία του Θα πρότεινα να τρέξετε να προμηθευτείτε κάποιο Επίσης ένα άνθρωπος ο οποίος είχε κομβική έτσι, συμμετοχή σε όλο αυτό το σκηνικό Πέρι τις της αλήθειας γύρω από το 1821 Είναι ο Γιάννης Καρύμπας τα βιβλία του είναι το βιβλίο του Τόμο το Τόμος Αλφα που έχω εδώ στα χέρια μου ονομάζεται το 1821 και η αλήθεια και αυτός με ένα σκουπτικό έτσι, ύφος και με ένα πολύ ιδιαίτερο τροπογραφής Άρκε, ίσως θα μπορούσε να μπει κάποιος και σατυρικό σε κάποια σημεία ο άνθρωπος αυτός έχει, ουσία, έχει φτιάξει ένα κολάζ από ιστορικέ καταγραφέ και φωτίζει αθέατες πλευρές της Επανάστασης του 1921 είναι σε δύο τόμους, είναι δίτομο το έργο του από τι εκδόσει Κάκτο. Πολύ γνωστό ο Γιάννη Καρίμπας Στην ουσία, αυτή η εκπομπή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βασιστεί και στη δική του δουλειά. Συνεχίζουμε με τη βιβλιογραφία και να τελειώνουμε. Ε, Όπω επίση το βιβλίο του απόψινού μα καλεσμένου του κ. Θόδωρου Παναγόπουλου, με το βιβλίο του Τα Ψηλά Γράμματα τη Ιστορία από τι εκδόσει Ενάλιο. 500 σελίδε είναι νομίζω το βιβλίο του. Που εκθέτει και αυτό περιστατικά τα οποία εν είναι, είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Και είναι και το πιο πρόσφατα εκδοθένα από όλα ναι. αυτά που ανέφερε. Και όπω μα είπε. Όπω 2-3 χρόνια. Ναι, το 2009 εξεδόθηκε το πρώτο βιβλίο του κ. Παναγόπουλου. Το δεύτερο το ετοιμάζει σε ένα μήνα θα είναι έτοιμο. Από τι ίδιε εκδόσει του ενόλου. Αυτή είναι λοιπόν και η προτεινόμενη βιβλιογραφία. Θα κάνω και κάτι το οποίο αν δεν το κάνω ίσω χαθεί πάντα. Για πες. Θα ανατρέξω λίγο εδώ στι μου, να πω π.χ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναφορά στο λαοκρατικό κίνημα της Ιδρας. Να μιλήσουμε για τη στάση του Καποδίστρα. Νομίζω είπαμε πολλά πράγματα. Να μιλήσουμε για τη στάση των διανοούμενων των 17ο αιώνα, όπου πολλοί από αυτού ε, σνόμπαραν την ελληνική γραφή και έγραφαν στα λατινικά. Κάτι, για να ζήτεται τη στάση των λόγιων και των διανοούμενων πριν την Εμπανάσταση. Να δούμε τη στάση του Κοραή, που υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Ε, μπορούμε να πούμε ποιε εμπνεύσει πήρε η Επανάσταση από την αρχαία Ελλάδα, μπορούμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε έτσι πολύ γρήγορα, δεν θα το κάνουμε γιατί το έχουμε κλείσει το θέμα είπαμε, για το ρόλο του τεκτονισμού στην Επανάσταση του 1921 που είχε ρόλο. Αυτό ίσως αφορά μια ξεχωριστή εκπομπή αποκλειστικά για τον τεκτονισμό που έχουμε σκοπό να την κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος τη σεζόν μάλλον. Να μιλήσουμε για τα κόμματα, τα, τα γαλλόφιλα, το ρωσόφιλο, το, το αγγλόφιλο. Είπαμε αρκετά πράγματα, βέβαια, ειδικά για το γαλλόφιλο. Για τη Μεγάλη Ιδέα επίση είπαμε πράγματα. Για την επιστολή του κολέτη στους Γάλλου, όπου στην ουσία λέγε Παι, «Παιδιά, η Μεγάλη Ιδέα είναι φούμαρα που πουλάω στου ψηφοφόρου μου. Μην ανησυχείτε, δεν έχω σκοπού επιβολή εναντίον. Δεν επιβουλεύω με την Τουρκία. Να μιλήσουμε για το πώ αντλούσε εισοδήματα το ερατείο. Να μιλήσουμε για. Μοναχούς οι οποίοι γυρόφεραν τα χωριά και με νεκροκεφαλές και διάφορα έτσι λείψανα, τα οποία υποδείχναν σε αγίους και κατάφεραν να αποσπούν μεγάλα ποσά κυρίως από γυναίκες. Άλιστα, ήταν γνωστή η τέχνη από τότε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι είναι από τότε γνωστή. Είναι αρχαία η τέχνη αυτή βάση ε, Για το πρόνομα του Πατριαρχείου είπαμε κάποια πράγματα για την... Ε... Ε, α, για τους ανθρώπους που είχε στείλει το Πατριαρχείο ώστε να κατευνάσουν τους Έλληνες είχαν έρθει μαζί με, με τον Ιμπραήμ νομίζω δεν θυμάμαι τώρα το ιστορικό έτσι απόσπασμα ωστόσο Αρχιεροί συνόδευαν Τούρκου για να προσπαθήσουν να εξευμενήσουν κάποιου Έλληνε και να τα βρούμε τους Τούρκους, Μην επανασταθείτε, παιδιά. Είναι ακραίε Είπαμε, Είπαμε αυτές, έτσι. κάτι διάρκεια τη πρώτη ώρα όλο αυτό. Για τον ρόλο που έπαιξαν οι φαναριώτε, δεν είπαμε πάρα πολλά πράγματα και για τον βρώμικο ρόλο του. Στην ουσία ήταν ε, ε, όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι των ε, Τούρκων, οι οποίοι προέρχονταν κιόλα από Έλληνε, Ελλην... οι οποίοι είχαν αλλάξει και θρησκεία και απόψει. Δυστυχώ ήταν προδότε, τέλο πάντων. Για τον Διονύσιο, τον φιλόσοφο, τον επίσκοπο Τρίκη, ο οποίο είχε ονομαστεί μετά και εσκυλόσοφο, αυτό είναι πριν την Επανάσταση. Για τη στάση του Παλαιών Ματρώνου Γερμανού, είπαμε κάποια πράγματα. Για το όραμα του Ρίγα Φεραίου, αυτό το μεγάλο αγωνιστή, δυστυχώ δεν είπαμε τίποτα στην εκπομπή για το Ρίγα Φεραίου. σω σε κάποια επόμενη. Ήθελα πολύ να το κάνω δυστυχώ. Για τον Κολοκοτρόνη και τη στάση του, ο οποίο ήταν μεγάλο αγωνιστή ο άνθρωπο, και έπειξε και ο το κάποια πράγματα ναι. σήμερα. Για το Μακριγιάννη και την Αρχαία Ελλάδα το είπα στον επίλογο και επίσης Εκκλησία και Χαράτσια ήταν η άλλη ιστορική σημείωση. Τέλο πάντων. Ε, να περάσουμε στην επόμενη στήλη. Ναι. Ε... Λοιπόν, ε, να κάνουμε ένα προγραμματισμό, επειδή πολλοί φίλοι ίσω ε, νιστάζουν αυτή τη στιγμή, θα περάσουμε γρήγορα γρήγορα στη στήλη του Μίλτο Τσαπόγα για το εναλλακτικό ταξίδι και αμέσω μετά θα σα αποκαλύψουμε το θέμα τη επόμενη εκπομπή. Πάρα πολύ σημαντικό, μην φύγετε. Έχουμε κοντά μα τον Μίλτο Τσαπόγα, συντονιστή τη εξερευνητική ομάδα Πιθέα, explorers.gr τη κοινότητα του Μεταφυσικού. Και η στήλη του, το ταξίδι. Καλησπέρα, Μίλτο Καλαμάτα. Yeah, καλησπέρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για το, το ρόλο και μάλλον για τι απόψει των φιλελίνων ε, για τους Έλληνες ε, τη εποχή, όπως του Λόρδου Βίρονα, που μετά από διάφορες επιστολές του ας πούμε ότι δεν είχε και την καλύτερη άποψη. Υπάρχει το έργο του Κυριάκου Σιμόπουλου για το πώ ήταν οι ξένοι ε, την Ελλάδα τη Επανάσταση. Με ακούτε? Είναι και στα υπόψη μα αυτό που για τι απόψει του Λόρδου Βίρονα, ο οποίο θεοποιήθηκε ε, ουσιαστικά. Θεοποιήθηκε, ωστόσο είχε, έβριζε του Έλληνε σε αυτά που έλεγε, του θεωρούσε χειρότερου από του Τούρκου ε, και ήρθε εδώ για τη δόξα. Τέλο πάντων, είναι, αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Δηλαδή, η ιστορική μνήμη τον έχει αποθεώσει η πραγματικότητα. Ίσως είναι αρκετά διαφορετική. Λοιπόν, ο Μίλτο, ω κάτοικο εκεί τη νότια Πελοπονίσου, από όσο γνωρίζω, έχει σήμερα να μα πει κάποια πράγματα για τι εκκλησίε τη Μάνη και μάλιστα ορισμένε παράξενε εκκλησίε, έτσι δεν είναι. Ακριβώς παιδιά. Ε, σίγουρα, ο διασημότερο βέβαια χριστιανικός ναό τη Ελλάδα με παράξενες φωτογραφίε είναι το εκκλησάκι στο οποίο είχατε είχα αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα ε, του Αγίου Νικολάου στη λίμνη των Ιωαννίνων. Λόγω του τουρισμού, έτσι. Πάραστα, στην πραγματικότητα, και αυτό είναι κάτι σχετικά άγνωστο, υπάρχει μια περιοχή της Ελλάδας, η Όμορφη Μάνη, η οποία διαθέτει δεκάδες, και ενώ δεκάδες ίσεις ή και μεγαλύτερες παραξενιά, όσον αφορά τον τυχογραφικό του διακόσμο κόσμο εκκλησίες, κυρίως με τα βιζανινές περιόδους <κοί> Θα πούμε εντάχει για μερικέ μονάχα, από αυτές και οποίο φίλος ή φίλη επιθύμη μπορεί να σημειώνει, αν πρόκειται να κάνει κάποιο ταξίδι εκεί, στην πρώτη μα στάση, εφόσον μπαίνουμε στη μάνια από τα δυτικά, το χωριό του Σταυροπηγείου και το κάσο Τζαρνάτα, το οποίο συντροφεύεται από το εκκλησάκι τη ζωοδόχου πηγή. Μέσα στο εκκλησάκι μπορεί να δει κανεί τον ψυχοπομπό Αρχάγγελο Μιχαήλ σε μια τυχογραφία τρομακτικότατη, να δει επίση στο ζωδιακό κύκλο τον παφάγο Άδη και άλλε παράξενε παραστάσει. Μία από αυτέ τι παραστάσει παρουσιάζει ένα πλήθο από φανταστικά όντα όπω Τυθοκέφαλου, Γοργόνε και άλλα. Συνεχίζοντας κανείς προς Λακωνία, στη Μονή Ντεκούλου στο Ήτηλο θα δει παρόμοιες τυχογραφίες, ενώ εάν θελήσει να σταθεί στην Αρεόπολη, αξίζει να επισκεφθεί τον Ναό των Ταξιαρχών, είχαν πάει μαζί μηνά μα θυμάσαι. Στο εξωτερικό του οποίου συναντώνται μοναδικές ανάγλυφες παραστάσεις όπως του ζωδιακού κύκλου καθώς και διάφορες αποτροπαϊκές χρησιμότητας κεφαλές. Επόμενη μαστάση στο χωριό του Κελεφάς, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναζητήσει το πανέμορφο ερυπωμένο εκκλησάκι του Σωτήρα, που είναι διακοσμημένο με μια σπάνια τυχογραφία. Παριστάνει το Αβάσι Σόης, να στέκει πάνω από τον νεκρό μεγάλο Αλέξανδρο και η Παράσταση θέλει μάλλον να δηλώσει τον κοινό προορισμό όλων των ανθρώπων. Ε, είτε είναι βασιλιάδες ή είναι απλιάς τέλο πάντων. Και τέλος... Θα κατευθυνθούμε στον ιστορικό εγκατελειμμένο οικισμό του Πολυάραβου για να συναντήσουμε το εκκλησάκι της Παναγιάς το οποίο βρίσκεται ίσως η ωραίότερη απεικόνηση του Αρχάγγελου Μιχαήλ σε αυτό το ύφος ας πούμε, το τρομακτικό που λέμε. Παρουσιάζεται θα λέγαμε τόσο επιβλητικός και τρομακτικό που οι ντόπιοι τον αποκαλούν συχνά και χάροντα. Προτού ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι πολλοί από του ναούσου που αναφέρθηκα είναι κλειστοί. Γιατί για, για λόγου ασφαλεία, επειδή είναι ιδιωτικοί, κτλ. Και, και όποιο θέλει να του δει, θα πρέπει να απευθυνθεί στου ντόπιου, να τον ξαναγίσει κάποιο. Αυτά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίες ταξιδιωτικέ αυτέ που μας μετέφερε ο Μίλητο. Μάλιστα, στο τελευταίο που είπε για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που αποκαλείται Χάροντα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου πλούσιο, παρουσιάζουν πλούσιο μυθολογικό ενδιαφέρον και σίγουρα κάποια, κάποιες απεικονίσεις και κάποια αρχαίτυπα αγίων τα οποία υπάρχουν εκεί στην περιοχή έχουν 100% σχέση με προχριστιανικέ θεότητες Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ κοντά εκεί υπάρχει και το νεκρομαντίο του Αχαίροντα Δεν πρέπει να το ξεχνάμε Λοιπόν... Μίλητο, σε ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου. Καλό βράδυ, Μιλτιάδη. Καλό θα βράδυ στην Καλαμάτα. Και στην Καλαμάτα, και μαζί σου θα τα πούμε σε δύο εβδομάδε. Όπω γνωστόν, να μην επαναλαμβάνω Δεν χωράνε όλοι οι συνεργάτε σε μία εκπομπή. Οπότε, του βγάζουμε εκπερτροπή. Καλό, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, α, η ώρα έχει ξεπεράσει τι 12 και 10. Α, νομίζω, τι ακριβώ. Λίγο μουσικό χαλί και Ωραία. θα πούμε αμέσω μετά. Το ποιο θέμα. είναι το θέμα της επόμενης εκπομπή, Ένα θέμα το οποίο θα εκπλήξει Ελπίζω να ευχαριστήσει και πολλού. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη εντός αγωγικών Έχει βιαστεί Τα προηγούμενα χρόνια Από πολλούς οι οποίοι Είπανε ότι τους κατέβαινε Πάλι θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε Την Ήρα από το Στάρι Νομίζω θα τα καταφέρουμε ως μηνά Όλα αυτά σε πολύ Υπομονή, λίγο λίγα δευτερόλεπτα. Λίγο. Λοιπόν, Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σας. Είμαστε έτοιμοι να αποκαλύψουμε το θέμα, το κεντρικό της επόμενης εκπομπής. Το αφήνω σε ένα Δρέμ, και είναι από τα αγαπημένα σου θέματα και το όνομα αυτού... Δημήτρης Λιαντίνης. Μάλιστα, ένας από τους σημαντικότερους ε, Έλληνες φιλοσόφους και στοχαστές, και στοχαστές νεότερης εποχής. Ένας άνθρωπος ο οποίος ε, υπήρξε καθηγητής στην φιλοσοφική Αθηνών... Δυστυχώς επέλεξε, δυστυχώς για όλους εμάς που θαυμάζουμε το έργο του, ε, δεν είναι πια εν ζωή, επέλεξε τον ε, αυτοθέλητο θάνατο. Ο, ένας θάνατος ο, ο οποίος έγινε πραγματικά serial α, στην, α, νεοελληνική, στην ελληνική κοινωνία εκείνη την περίοδο, καθ' όλη τη διάρκεια και, και πριν α, τον εντοπίσουν εκεί στις, α, στις σπηλιάς των Ταϊγέτο. Α, αλλά και αργότερα. Αναπτύχθηκε μια ολοκληρώτη νεομυθολογία γύρω από το όνομά του το, η οποία περιείχε και καθαρά με τα στοιχεία ή όσο υποτίθεται ότι το καθηγητής όπως περιγράφηκε στο έργο του επέλεξε τον αυτοθέλητο θάνατο δηλαδή αυτοκτώνησε. Στην ουσία οι λόγοι για, αυτό, για αυτή την πράξη του υπάρχουν στο έργο του Δυστυχώ πάνω σε αυτό το γεγονό, διότι δεν είχε βρεθεί το πτώμα του, ο νεκρό του, όπω έλεγε και ο ίδιο, δεν βρέθηκε μετά από 8 χρόνια, νομίζω, βρέθηκε ο σκελετό του Λιαντίνη. Μέχρι να βρεθεί λοιπόν κάποιο πιστήριο ότι όντω ο άνθρωπο αυτό έχει πεθάνει, αναπτύχθηκε μια παραφιλολογία γύρω από το όνομά του, ότι είναι ζωντανό, ότι θα έρθει, ότι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο λέγανε, υπερβολέ. Στην ουσία. Ε, πολλοί δεν σεβάστηκαν αυτό τον άνθρωπο δεν ήταν εν ζωή και προσπάθησαν να κάνουν σπέκουλα. Σκύλεψαν στην ουσία την φήμη του Λιαντίνη. Υπήρχε, δεν πειράζει. Υπήρχε και ένα πολύ σημαντικό πυρήνα μαθητών του που συνέχισαν. Να μιλούν για το έργο του μέσα στο διαδίκτυο. Τέλο πάντων, για να μην κάνουμε ουσιαστικά εισαγωγή τη επόμενη εκπομπή, να είστε σίγουροι ότι την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, θα είμαστε καλά προετοιμασμένοι με αυτό το θέμα και ο καλεσμένο ή οι καλεσμένοι συνεντευξιαζόμενοι που θα έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα θα είναι α, οι πιο κατάλληλοι να απαντήσουν σε όλε τι ερωτήσει και τι δικέ σα και τι δικέ μα. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή για ένα θέμα ίσω λίγο ξεχασμένο, αλλά ακόμα ένα θέμα το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλά. Και οφείλουμε να κάνουμε άλλη μία. μία. Τέλο πάντων, μην τη δούμε κιόλα ότι είμαστε για τίποτα φοβεροί τύποι. Θα κάνουμε μία ιστορική αποκατάσταση του ονόματος Λιαντίνη μέσω των ΜΜΕ. Πάλι ένα θέμα το οποίο αν δεν ήταν για να πει φανταστικέ ιστορίε, δεν νομίζω ότι έβγαινε ποτέ στα ΜΜΕ. Γιατί να ασχοληθούμε με ένα καθηγητή φιλοσοφία με ένα πλούσιο έργο. Με μια ολόκληρη κοινότητα στην ουσία που υπάρχει δαυμαστόν αυτή τη στιγμή και με του, του έργου του. να ξέρετε ότι κατά τα τέλη της α, εβδομάδας αυτής πέμπτη με Παρασκευή θα δημιουργηθεί α, ειδικό event στο facebook. Θα θέλαμε να βοηθήσετε και εσεί στην α, εξάπλωση τη παρέα τη ραδιοφωνική αστρική πύλης μέσα στο facebook. Μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μα μέσω του stargatefm.gmail.com καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Και τέλο, αυτή η εκπομπή η σημερινή θα ανέβει όπω και όλε οι υπόλοιπε στο αρχείο τη επίσημη ιστοσελίδα μα στο, στο stargatefm.gr. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι κλείσαμε. Έχει κάνει και ο Μινάστον επιλογό του, αν δεν κάνω λάθος. Να, Ναι, ναι. Να κάνω και εγώ λοιπόν το δικό μου Μην ξεχνάτε Ότι η αλήθεια Είναι εκεί έξω Καλό βράδυ Ατλαντής, Το πάρτι δεν τελειώνει ποτέ